Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι. Η εκπομπή ΑΕ ξεκινά τώρα έω τι 2.30 ο Δημήτρη Καζάκη και η Γεωργία Βάστα μαζί σας. Εδώ στον ΑΡΤΕΦΕΜ πάντα από Δευτέρα Παρασκευή τους 90,6 ή μέσω τη ιστοσελίδα τη εκπομπή εκπομπή Λίμων, επειδή σήμερα θα πούμε πολλά και μάλλον θα θέλετε και εσείς να πείτε πολλά, υπενθυμίζω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω SMS, γράφετε επαμ, ενώ το μήνυμά σα και αποστολής το 54344 ή μέσω του email εκπομπή αε παπάκι gmail.com. Λοιπόν, μια μέρα μετά, μια μέρα, ενώ εχθές Δημήτρη, το ζήσαμε από κοντά, είχαμε δώσει το ραντεβού μας, θέλω να πω ότι η ανταπόκριση ήταν τεράστια, δεν είναι αυτή που σας λένε τα κανάλια, υπερδιπλασιάστε, ήταν υπερδιπλασιάστε τον όγκο. Ήταν, ήταν τεράστια, παρά το γεγονός ότι... Ε, ήταν ο καιρό ο οποίος δεν, δεν, δεν βοηθούσε Αλλά δεν έχει καμία σημασία Ήταν υπέρ μας ο καιρός Το γεγονός δηλαδή ότι Οι Περτοριανοί που βεβαίως χθες ε, Πήραν ε, προαγωγή ναι. Είναι πλέον γεννίτσαροι Το, το κερδίσανε το κερδίσαν, Ναι, ναι, ναι έτσι, Με αυτούς το τους κυρίους αυτό. Με τις μάσκες Και αυτούς που του είχαν, είχαν φυτευτούς Μέσα διάδυλω, στου διαδηλωτέ που παρεμπιπτόντως τους ξέρουμε όλους, τους έχουν φωτογραφίσει δημοσιογράφοι και ρεπόρτερ και λίαν συντόμως οι φάτσες τους θα βγουν στο διαδίκτυο, για να ξέρουμε όλοι πως η ασφάλεια δουλεύει ακριβώς όπως την εποχή της χούντα, τοποθετώντας μέσω διαδηλωτές ασφαλίτες, οι οποίοι μάλιστα είχαν μολότοφ, είχαν πέτρες και διάφορα άλλα εργαλεία της δουλειά μόνο και μόνο για να δώσουν στους γενίτσαρου τη δυνατότητα να χτυπήσουν τον κόσμο χθες πραγματικά ήταν εντυπωσιακό, χτυπούσαν τον κόσμο ακόμη και όταν διαλυόταν και, και επειδή προφανώς είχαν, είχαν πλάνο χρήσης χημικών ρίχνανε απίστευτα χημικά ενώ η βροχή ήτανε καταρακτόδης και δεν μπορούσε να λειτουργήσει το χημικό ευτυχώ για μας δηλαδή γιατί με τα χημικά που ρίξανε ήταν χημικών, το ενδιαφέρον είναι ότι τα χημικά τα προμηθεύονται από πού από τον Ισραηλινό στρατό κατοχής γι' αυτό είναι γεννίτσαροι αυτά δεν είναι παιδιά του ελληνικού λαού είναι γεννίτσαροι και σαν γεννίτσαροι από εδώ και μπροστάτως θα το διότι δεν, είναι, δεν, είναι καμία, δεν έχουν καμία σχέση με τον ελληνικό λαό δεν μπορεί να έχει σχέση με τον ελληνικό λαό αυτός που χτυπάει που χτυπάει γέρους, παιδιά, γυ, γυναίκες άντρες για γυναίκες τον αδερφό του, την αδερφή του, Σωστά. τον Απλή... ανυψιό του ή το γιο του. Τους απλούς πολίτες, της τον Αφήνας πατέρα του και τη μητέρα δίκθεση, του. Δεν είναι δυνατόν αυτός να έχει βγει από τα σπλάχνα του ελληνικού λαού. Δεν είναι δυνατόν. Είναι γεννήτσαρος. Mm. Και να σας πω και κάτι άλλο. Το έχω πει πολλές φορές, να το υπογραμμίσουμε. Mm. Εδώ ε, μου δώσαν εντολή, δεν χωράει. Ξεμασκάρεμα θα γίνει. Η, θεία, η, η, η φυσική αυτούργη εγκλημάτων, Ποτέ δεν τη γλιτώνουν. Η ηθική πολλές φορές. Η φυσική ποτέ. Ποτέ. Είτε σαν ξελαστία θύματα, για να γλιτώσουν Η ηθική, ηθική αυτοργοί. Είτε ως δίκαια, δικαζόμενη από, από την ανάγκη δηλαδή, του κόσμου πραγματικά να βρει το δίκαιο του. Λοιπόν, ανοίξατε αιματηρούς λογαριασμούς με τον ελληνικό λαό. Φροντίστε να γλιτώσετε. Αυτό. Από εκεί και πέρα... Η αντιμετώπιση αυτών των γεννητσάρων θα είναι ακριβώ με τον τρόπο που μα έχουν δει, διδάξει οι πατεράδε μα. Δηλαδή. Έτσι. Αυτό που, μας, που έχουμε κάνει τρόπο στην τρόπο ιστορία μα. Στην πέρα. ιστορία μα. Αυτό λέω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ήρθατε αντιμέτωποι με το σύνολο του ελληνικού έθνους Μέχρι και το πιο συντηρητικό σώμα του ελληνικού δικαστικού σώματο, δηλαδή ο Άριο Πάγο, βγήκε και είπε ότι είναι αντισυνταγματικά, έστω κάποιε. μέρο των περικοπών βεβαίω κατά προέκταση. Καταλαβαίνει κανείς μια απόφαση τέτοια του Αρίου Πάγου, τη σημασία έχει ναι. ευρύτερα. Αν και το πιο συντηρητικό όργανο της δικαιοσύνης βγαίνει και λέει, οι κύριοι οι 153 που δεν αντιπροσωπεύουν κανέναν εκτός από τα ξένα συμφέροντα και οι γεννίτσαροι που παίρνουν εντολές, στάθηκαν ενάντια στο έθνος. Είναι εθνοπροδότες και ω τέτοιοι θα δικαστούν. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσουν λοιπόν στάθηκαν απέναντι στο έθνος δεν ήταν στάθηκαν απλάσια απέναντι στις διαδηλώτες από εδώ και μπρος είτε ρίξουν τη μάσκα είτε ρίξουν την ασπίδα το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο λοιπόν αυτό και να ξεκαθαρίσουμε την ιστορία και θα ξεκαθαρίσει πολύ σύντομα ιστορία θα ξεπληθεί η ιστορία αυτή από τα ανομήματα των και των αρχηγών του. λοιπόν να πω ότι χθε, από την εμπειρία μου, ο κόσμο ήταν αποφασισμένο. Δηλαδή, φαινόταν στα, στα πρόσωπά του, ο κόσμο ήθελε να μείνει Εγώ εκεί, πιστεύω ότι να είναι πολύ σύντομα, εκεί. Πολύ και, και είχε από πολύ νωρί κατέβει. Δηλαδή, καμιά φορά ξέρεις, δίνουμε το ραντεβού και λέμε ναι, 4,5 ναι. ώρα και λε: Εντάξει, θα έρθει κατά τι 6, έρχονται σταδιακά. Όχι, όχι, και κόσμος. ήταν πολλοί κόσμοι από νωρί, ο οποίο ήξερε ότι θα, καθίσει, θα, θα έπρεπε να καθίσει εκεί για ώρε μέχρι το βράδυ. Έτσι. Αυτό ήταν το, το θέμα Δεν ήταν να πάμε μια ώρα όχι, εκεί όχι, και να φύγουμε. Υπήρχε πάρα αν ήταν κατάλληλα εξοπλισμένο ώστε να αντέχει τα χημικά, χθε θα βλέπαμε κατάληψη τη βουλή. Αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν. λοιπόν Μήπω πρέπει να αρχίσουμε να, να οργανωθούμε. Ναι, εγώ πιστεύω πλέον ότι πρέπει να περάσουμε και σε αυτή τη φάση τη Δηλαδή δεν μπορούμε να, να, να δεχόμαστε. Να πηγαίνουμε χήμα στι φαγέ. Αυτή την κακοποίηση από του γενίτσαρου. Έτσι. Ε, σαν πρόβατο επισφαγή. Εμεί τουλάχιστον το έχουμε πάρει απόφαση. Τελειώσαμε με δάφτου. Από εδώ και μπρο θα αντιμετωπίσουν. Ακριβώς τα ίδια όπως με, το, με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν αυτό τον κόσμο. Λοιπόν, και τους προειδοποιούμε. Και αν θέλουν να ας έρθουν. Μόλον λαβέ. Mm -hmm. Από εδώ και μπρος τελειώσαμε τα αυτούς. Λοιπόν, χθες θα μπορούσε κάλλιστα. Αν 2.000 ή 3.000 από τους 100-200.000 διαδηλωτές που ήταν εκεί ήταν κατάλληλα εξοπλισμένοι, Θέλω να πω δηλαδή, φορούσαν μάσκα ναι. για τα χημικά, mm -hmm. θα καταλαμβάνανε την Βουλή. Δεν υπήρχε περίπτωση να γλύτωνε αυτή η ιστορία. Γιατί τουλάχιστον οι αστυνομικοί, αυτοί που σέβονταν τον εαυτό του, δηλαδή αυτοί που πραγματικά θεωρούν τα... ότι είναι παιδιά, παιδιά του λαού, οι αστυνομικοί δηλαδή και οι γενίτσαροι, ναι. είχαν πλέον εγκαταλείψει τώρα τα απόστα του. Και καλά κάνανε και είχαν εγκαταλείψει το, τα απόστα του. Γιατί δεν μπορούν να... να στέκονται απέναντι στο λαό. Του έχουν μείνει μόνο οι γενίτσαροι παιδιά. Ναι. Τίποτα δεν του κρατεί. Γι' αυτό και όλε χθε η Μέρκελ ήταν πανικόβλητη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ότι αυτή η κατάσταση στην Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άκουσε τη δηλώση έτσι. Ακάθε λοιπόν, λέει ιδιωτικοποίηση. Τώρα πού την είδε κυρία Μέρκελ αυτό το πολυνομοσχέδιο για το οποίο έχουμε το και το ένα καλεσμένο της... σήμερα και θα α, μιλήσουμε ναι. αναλυτικά. Θα το παρουσιάσουμε σε λίγο. Α, απλά να πω ότι αυτό το πολυνομοσχέδιο α, είναι α, μια ιδιωτικοποίηση α, στην Ελλάδα για την κυρία Μέρκελ. Μα, μα και... ιδιωτικοποίηση τη Ελλάδα είναι. Η ιδιωτικοποίηση Ελλάδα είναι μόνο τα ούτε. γερμανικά συμφέροντα. Άρα. Λοιπόν, και το okay. πρόβλημα είναι το εξή. Τι μα είπε κυρία Μέρκελ, δεν μπορεί να μην εισπράττονται κόμιστρα στα μέσα μα τη μεταφορά και δεν μπορεί να μην εισπράττονται φόροι. Άρα μα έδειξε με ποιο τρόπο θα ξεφορτωθούμε τα μαύρα φαιντικά και του δοσίλογου. Δεν θα ξαναπληρώσουμε ποτέ τίποτα. Και θα σα πω για δηλαδή, πότε φεύγουν αυτή η νύχτα. Ναι. Όχι φεύγουν από την εξουσία. Στις... Διότι από την Ελλάδα δεν πρόκειται να του αφήσουμε να φεύγουν. Ε. Έχουν να δώσουν ε, να, να, να, να παρουσιάσουμε το φίλο που τον <laughs> να... Να, να μιλήσουμε όλοι μαζί Ναι, είναι ο πολύ καλός φίλος από παλιά ε, ο Νίκος Καραβέλος δικηγόρος ε, οι πα, πολύ παλιοί ακρονατές από το Ραδιογνέα θα το θεμούνται για τι παρεμβάσεις του ε, και νομίζω και οι αθρογράφοι Επίσης, η αναγνώριση του φωνίου θα το ξέρουν από τις παρεμβάσεις του επίσης. Και φυσικά, η φίλοι της πίεσης από την uh, ποιητική του δημιουργία, που είναι πάρα πολύ σημαντική, εκτό από ότι είναι νομικός, έγκριτος νομικός, Έ, έχει, είναι, είναι και μια... ποιητής. Μπράβο, ναι, ωραία, αυτό... Σπάνιο φαινόμενο. Αυτό θα θέατου, έλεγα αυτό, και ποιητή. Και, και, και καλό ποιητή, όχι στη στιγχάκια <laughs> τη πλάκας. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση Εγώ συγχωρίζει τώρα που είπαμε ποιητές μου ήρθε κάτι Η yeah. ε, ποιητική, η δραματορκική έκφραση του Χιτήρη, το θυμάσαι Δεν το θυμάμαι Μ, όχι, κάτι, εγώ, κάτι, εγώ. κάτι στίχους ας πούμε Εγώ το, ο, το θυμάμαι, και την απαγγελία λες ναι, ναι, για... Γιατί μετά το πήρε η Ελληνοφρένεια Ναι που ήταν και όπως έλεγε Είμαι πάνω σε μια, σε μια, λένε, σε μια καρέκλα Και που γύρω μου πλημμυρίζει το νερό Φωνάει έναν υδραυλικό Δηλαδή κάτι τέτοια στοίχου στη μάμπα που το έχει πλήρει έτσι. Είναι ναι. προφανώς πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη η πίεση αυτή που δεν μπορώ να κρίνω συνάδελφο πίεση Αυτό σωστό. <laughs> σωστό ναι. <laughs> Τώρα λοιπόν, το νομικό. Λοιπόν, α, το νομικό, ναι. <θέλείνει> Αλλά ε, το θέμα μας είναι εδώ ότι το νομικό τον έχουμε. Γιατί θα αναφερθούμε αρκετά στο πολυνομοσχέδιο. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, αλλά σε πτυχέ που δεν ξέρει κανεί και δεν έχουν αναφερθεί όλε αυτέ τι μέρε, διότι το πολυνομοσχέδιο είναι 600 σελίδε. Έτσι λένε περίπου 600 σελίδε. Σαφέστατα δεν το έχουν διαβάσει οι βουλευτέ. Ψήφισαν εκθέσει για το Μα καλό τη Ελλάδα, αλλά σε δεν ξέρουν νόμως. καν την περίληψη αυτού που διαβάσανε. Ούτε την περίληψη. Με Νίκο, θα ήθελα να διαβάσω το άδρο 28 του συντάγματο. Βεβαίως, βεβαίως. για όποιον δεν το ξέρει βεβαίως. γιατί έχει μεγάλη σημασία το άθρο 28 του σαντάγματος είναι η ενσωμάτωση διεθνών συμβάσεων ή διεθνών δεσμεύσεων να το πούμε έτσι της χώρας στο εθνικό δίκαιο Λέει άθρο 28 παράγραφος 1 οι γενικά παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου καθάτους και οι διεθνεί συμβάσει. Όπω είναι το μνημόνιο παράδειγμα από την επικύρωση του με νόμο, και τη θέση του σε σύμφωνα με του όρου κάθε μια, αποτελούν αναπόσπαστο μέρο του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Η εφαρμογή των κανόνα του Διεθνού Δικαίου και του Διεθνού Συμβάσεω του αλλοδαπού τελεί πάντοτε από τον όρο τη αμοιβιότητα. Δεύτερο. Παράγραφο 2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωριστούμε συνθήκη ή συμφωνία σε όργανα διεθνών οργανισμών, αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία, απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων όλου του αριθμού των βουλευτών. Παράγραφος 3. Η Ελλάδα... Προβαίνει ελεύθερα με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών σε περιορισμού ω προ την άσκηση εθνική κυριαρχία τη. Αυτή η παράγραφο είναι πρωτοφανή, δεν υπάρχει σε κανένα άλλο σύνταγμα πολιτισμένου κράτου. Αυτό δείχνει την προϊούσα, το προϊόν καθεστώ προτεκτοράτου που έχουμε. παρόλα αυτά όμω λέει το εξή: Ότι εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, αυτό που επικαλείται ο α πούμε. Αλλά. Δεν φύγει τα δικαιώματα του ανθρώπου, όπω για παράδειγμα το δικαίωμά του στην, στην αξιοπρέπεια, εργασία, στην εργασία, στη σύνταξή δηλαδή, του, το δηλαδή σαν δικαιώματα. Ναι, θεμελιώδη δηλαδή. δικαιώματα του ανθρώπου και τι βάσει <χω> του δημοκρατικού πολιτεύματο και γίνεται με βάση, βάση τι αρχέ τη ισότητα και τον όρο τη αμοιβαιότητα. Ότι δηλαδή χάνω εγώ, αλλά το κερδίζω στη βάση κάποιου άλλου. Αμυδέο φέλου. Λοιπόν, αυτό το πράγμα βεβαίω έχει καταπατηθεί πλήρω. Από... Και χθε, μάλλον, γιατί εδώ πέρα γίνεται okay. από... okay. κατασυρο. Okay. Ας... Έχει όμω okay. μια σημασία. Επειδή άκουσα χθε τον κύριο Τσίπραν τη νομίζω και ο κύριο Σκαμένος το είπε, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία ποιο το είπε, mm -hmm. ότι διεκδικούν εκλογέ. No. Ψήφιση τέτοιου διεθνού σύμβαση με αυτόν τον τρόπο. Δημιουργεί υποχρεώσει στην Ελλάδα απέναντι στον οποίο έχει δεσμευτεί. Οι ξένοι δύναμοι, οι ξένε δυνάμει που έχουν επιβάλει τη, τη δέσμευση δε, και έχουν πάρει την επικύρωσή τη από την Ελληνική Βουλή, δεν ενδιαφέρονται αν τηρείται το Ελληνικό Σύνταγμα ή όχι. Άρα η άρνηση τη ξένη σύμβαση, τη Διεθνού Σύμβαση που έχει επικυρωθεί με αυτόν τον τρόπο, έστω και αντισυνταγματικά ακόμη και αν βγουν τα όργανα και η ίδια η Βουλή και η συνταγματικά και το αλλάζω δεν μπορεί να αρνείται. Γι' αυτό και λέει ότι δεν μπορεί να υπερθερεί εναντί οποιοδήποτε άλλου νόμου η ισχύση της Εθνής Σύμβασης. Ο μόνος τρόπος είναι να πούμε ότι εφόσον η Βουλή έχει νομοθετήσει για θεμελιώδη δικαιώματα του ελληνικού λαού όχι και του ανθρώπου ναι. τότε πλέον η Βουλή καταργείται. Έχει αυτό καταργηθεί. Διότι για τα θεμελιώδη αυτά είναι οι δικαιώματα. Κρίνεται, κρίνει ή το Σύνταγμα το του υφιστάμενο το Σύνταγμα που πλέον έχει καταρακωθεί, δεν υπάρχει, ή αυτοπροσώπω ο ίδιο ο λαό νομοθετεί, δημιουργεί δίκαιο. Και αυτό είναι μέσω τη Συντακτική Εθνοσυνέλευση Νέο Σύνταγμα. Απαιτεί Νέο Σύνταγμα που κατοχυρώνει εξ αρχής τις παλιέ αρχέ του Συντάγματο και προσθέτει νέε δικλείδε ασφαλεία για αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ζητάμε εξ αρχή. Όποιο σα ζητάει βουλε, βουλευτικέ εκλογέ στην πεπατημένη. Στην πραγματικότητα, αυτό που έχει πιστοποιηθεί ω μέρο του μυαλού του είναι να τηρήσει τι δεσμεύσει που έχουν αναλάβει, έστω και αντισταγματικά και παράνομα, οι προπάρουσε βουλέ. Αυτό που λέει ο Βενιζέλο, δηλαδή, ο συνταγματολόγο, συνέχεια του κράτου. Mm -hmm. Αυτό έχουν στο μυαλό του. Mm -hmm. Να σου βγει ο, τσίπ, ο κάθε Τσίπρα αύριο mm -hmm. και mm -hmm. να σου πει: Ναι, εγώ διαφωνώ, αλλά τι να κάνω, έχει Α, Αλλά έχει ψηφιστεί. Το απογράψει. μόνο που μπορώ να κάνω είναι να διαπραγματευτώ του όρου. Οπότε τρώω χρόνο και κοιλάει υπέρ των. Και βεβαίω, να το πούμε έτσι, ακόμη και αν δεχτούν τη διαπραγμάτευση απ' έξω, mm -hmm. που δεν έχουν λόγο να την αρνηθούν, γιατί μα έχουν βάλει σε διαδικασία κατάρρευση. Τι έχουν να κάνουν. Να σε πηγαίνουν από σύνοδο σε σύνοδο καλή ώρα όπω τώρα. Από πότε πρέπει να είχαμε πάρει την δόση 31,5 mm. να έχει εγκριθεί. Σεπτέμβρη. Mm. Από 15 mm. Σεπτεμβρίου. Mm. Τώρα θα πάμε, πάμε αρχέ Δεκεμβρίου. Mm -hmm. Έτσι, και σε πάνε από διαπραγματεύσει σε διαπραγματεύσει. Εν τω μεταξύ η οικονομία σου καταραίει, η κοινωνία σου σφαδάζει και σε διαπραγματεύεσαι. Και να σου πω ότι είπε ο κύριο Κεδίκογλου που τον άκουσα ερχόμενο στο σταθμό. Έχει βγει σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και έγινε η ερώτηση ότι. Mm -hmm. Καταρχήν μα λένε τώρα ότι δεν ξέρουν πώ θα πάρουν τα λεφτά. Και αν θα τα πάρουν όλα μαζί. Ναι. Κατάλαβαίνει το 15 του Νοεμβρίου λένε ότι λέγανό ότι έχουμε τα μυακά δικά Περιμένουμε, λέει τώρα τη δεύτερα να δούμε. Λοιπόν, και αν θα το πάρουν όλη τη δόση που γνωρίζουμε όλοι τα 31 δεί μαζί. Λοιπόν, το πρώτο, το δεύτερο. Τώρα ρωτάει για την ανακεφαλοποίηση ότι αυτό θα πάει όλου στις τράπεζε. Κάνει τη διευκρίνηση ο κύριο Κενικόκλο ότι αυτό πάει για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, όχι τραπεζών και είναι προς των καταθέσεων των πολιτών. Αυτό μα είπε σήμερα Εδώ είναι Ρίχο, με δηλαδή, με συγχωρείς. Δεν μπορεί αυτεπάγγελτα ένας εισαγγελέας να τον εγκαλέσει γιατί λεψέματα. Δεν υπάρχει νόμος του κράτους που λέει <σχεδιακά> ότι, η εγγύηση, ότι η εγγύηση των καταθέσεων παρέχεται από το ελληνικό κράτος. Ο περίφημος νόμο του καραμαλί, <σχεδιακά> με τον τέκε. <σχεδιακά> <σχεδιακά> με το τέκε, εγώ το λέω τέκε. Λοιπόν... Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορεί αυτεπάγγελτα κάποιο εισαγγελέα να το πει δω ρε μαγιά. Τι κάθεσαι και δηλώνεις. Θα μου επιτρέψετε αν, αν μπορώ να έχω ελάχιστο χρόνο, γιατί βέβαια αυτό αποτελεί ένα, ένα συνεχές ερώτημα στον κόσμο. Τι κάνει ο εισαγγελέα, τι γίνεται ο εισαγγελέα κτλ. Βέβαια εδώ θέλω να κάνω μια παρέμβαση. Συνήθω το τι κάνει ο όταν το, το, το λέει ο ισχυρό. Το λέει υπό την εξή έννοια: Αν έχετε στοιχεία, πηγαίνετε στον εισαγγελέα. Γιατί ξέρει ναι, ότι κανεί δεν ναι. θα μπορέσει να τα βρει τα στοιχεία. Αλλά εγώ μιλώ για αυτού οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν καλόπιστα ότι μπορεί η δικαιοσύνη να είναι ανεξάρτητη, να λειτουργεί ω ανεξάρτητη κτλ. το σύνταγμα τουλάχιστον στι θεμελιώδει αρχέ. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να διαβάσω ναι, ένα ναι. μικρό κομμάτι από κάποιον ο οποίο δεν είναι κάποιο ούτε. Ε, πολιτικός αναλυτής είναι εισαγγελέα, ήταν μάλλον για την αίμνηση, Εφετών, ο Βασίλειος Παπάς λέει ακριβώς το εξής έγραφε στο βιβλίο του το ποινικό πρόβλημα Η νόμοι είναι συνάρτηση της πολιτικής και κοινωνικής ισχύως και η καθιστική ατάξη περιέχει πολυάριθμα προνόμια, ασυλίες και διακρίσεις εγκλεί ανισότητες και αδικίες που εξηγούνται ιστορικά Γι' αυτό και πολίτε με δυσμενή οικονομική και κοινωνική κατάσταση υπεραντιπροσωπεύονται στα δικαστήρια και στι φυλακέ. Ολόκληρο το οικοδόμημα των νόμων και κανονισμών διακρίνεται για τον αποκλεισμό ή την απόρριψη ατόμων με αντίξωη βιωτική τύχη και μειωμένη κοινωνική ισχύ. Η ποινική καταστολή, όπω λειτουργεί και βιώνεται, με βαριέ και εμφανεί παρενέργειε, επικυρώνει και διαιωνίζει τι κοινωνικέ ανισότητε και αδικίε. Και παρακάτω, μια μικρή παράγραφο. Η απονομή, συνεπώ, τη δικαιοσύνη έχει πολιτικό χαρακτήρα. Η ποινική προστασία είναι όργανο πολιτικό της εξουσίας που κατέχει και ορίζει τους μοχλούς και τις συνισταμένες τη κατεστημένης τάξη. Οτιδήποτε άλλο είναι καταδικασμένο, λογικά. Το πρόβλημα, μακροπρόθεσμα, είναι πολιτικό, δεν είναι τεχνικό. Για να έχουμε καλύτερη, λέει με λίγα λόγια, να μην διαβάζω ποινική δικαιοσύνη, άρα ποινική παρέμβαση, πρέπει να έχουμε άλλους συσχετισμούς. Αυτά λοιπόν δεν τα λέει κάποιο πολιτικό ή κάποιο εγκληματολόγο που τέλο πάντων φημίζονται για την πιο ευρύτερη αντίληψή του, αλλά ένα εισαγγελέα τη πράξη και μάλιστα εισαγγελέα. Ο Βασίλη Παπά ο αείμνητο που είχα τη μεγάλη τύχη να τον έχω γνωρίσει, αυτόν τον άνθρωπο. Παρά το γεγονό ότι το δικαστικό σώμα, γενικά η δικαιοσύνη, χαρακτηρίζεται από μια περίεργη αυταρέσκεια, από μια δισκαμψία και συντηρητικότητα. Γι' αυτό και θα γνωρίζει Δημήτριο ότι. Ένα από του μεγαλύτερου θεμελιωτέ του δικαίου, ο Μπεκάρια, δεν ήταν νομικό, ήταν οικονομολόγος Ναι, ναι, ναι. Αυτό, είναι αυτό, αυτό το. Έχει οικονομικά ζητήματα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό το, το, το διάβασα και σου κούρασα αυτή τη στιγμή, για να πω το εξή: Καμιά φορά λειτουργεί βεβαίω και σε μια μορφή ουτοπία να περιμένει κανεί, γιατί θέλω να έρθω στο ξεκιστό, στην, πρώτη, στην πρωταρχική σκέψη που έκανα. Εδώ εγώ αισθάνομαι ότι πρόκειται για ένα. Με, γερμανικό, με γερμανική μεθοδικότητα οργανωμένο σχέδιο από καιρό. Με πρόφαση υπαρκτά προβλήματα του, που οι ίδιοι δημιούργησαν αυτοί που κυβερνούσαν. Βεβαίω δεν τα δημιουργήσαμε εμεί. Με υπαρκτά λοιπόν προβλήματα, ω πρόφαση όμω, κατάφεραν και προσπαθούν να ολοκληρώσουν την κατάληψη τη χώρα. Ψυχρά, εντελώ ψυχρά, την κατάληψη τη χώρα, η οποία βρίσκεται σε μεγάλο μέρο τη υποκατοχή. Και προσπαθούν το ολοκληρώσουν αυτό το πράγμα. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να χτυπήσουν τις τρεις βασικές εξουσίες τουλάχιστον όπως ξέρουμε το διαφορισμό εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική εκτελεστική την έχουν ελέγξει απόλυτα είτε με Θελόδουλου, είτε με εκβιαζόμενους εγώ έτσι πιστεύω δεν έχω στοιχεία αλλά κοντά στο νου και η γνώση δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό που κατανοεί ο κάθε πολίτης σε ένα καφενείο δεν το κατανοούν αυτοί οι οποίοι κυβερνούν αυτή τη στιγμή την ε, νομοθετική εξουσία η οποία έχει φτάσει να συνομολογεί αυτό είναι το, το, το απίστευτο να συνομολογούν βουλευτές ότι αυτό που κάνουμε είναι, ακα... είναι άσχημο, είναι λάθος είναι οτιδήποτε, αλλά, αλλά συνεχίζουμε. πρέπει να το ψηφίσουμε ή να σώσουμε την Ελλάδα σώθηκε μία για Ελλάδα σώθηκε δύο, σώθηκε τρεις καλά πόσες φορές θα σώζετε εδώ λοιπόν να προκύπτει η ελλαδα σωθηκε δυο σωθηκε τρεις καλα πόσε φορες θα σωζετε εδω λοιπον προκυπτει η προθεση και εδώ θα μου επιτρέψετε να, να πω το εξή για να μην μονοπολίσω αλλά όχι, όχι, πιστεύω ότι έχει σημασία το άθρο 134 του ποινικού κώδικα που μιλάει για την εσχάτη προδοσία προσδιορίζει και λέει ότι όποιο επιχειρεί με απειλή βία ή με βία ή σφετερισμό τη ιδιότητά του ω οργάνου του κράτου να καταλύσει, αλλοιώσει ή καταστήσει ανεργό διαρκώ ή και πρόσκαιρα το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στη Λεγική κυριαρχία και στι θεμελιώδει αρχέ του πολιτεύματο διαπράττει το αδίκημα αυτό που τιμωρείται και με την ποινή των ισοβίων. Και ποιε είναι οι αρχέ μεταξύ αυτών εκτό από τη των εξουσιών. Η δέσμευση του νομοθέτη από το Σύνταγμα και τι Διεθνεί Συμβάσει και τη εκτελεστική και δικαστική εξουσία από το Σύνταγμα και του νόμου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι βουλευτέ που ψηφίζουν νόμου οφείλουν να τηρούν το Σύνταγμα. Διαφορετικά διαπράττουν το αδίκημα, κατά την άποψή μου, τη εσχάτη προδοσία. Δεν είναι εγώ ψηφίζω μόνο. Γι' αυτό και στου δημοτικού συμβούλου, που είναι μια αναλογική εφαρμογή, που θα μπορούσαν να πούνε ότι εμεί ψηφίσαμε. Όχι. Όταν ψηφίζει παρά τον νόμο. Βέβαια προβλέπεται η ανάκληση τη θέση σου μέσα και φυσικά η παραπομπή σου για παράβαση καθήκοντος Εδώ όμω δεν είναι η απλή παράβαση καθήκοντος εδώ είναι κατάλληλη του δημοκρατικού πολιτεύματο. Και η κατάληση αυτή στηρίζεται στο γεγονό, μάλλον οι... το γεγονό ότι διαπράττουν αυτή τη επιχειρούν και σε ένα μεγάλο βαθμό το επιτυχάνουν, μέχρι στιγμής στιγμή τουλάχιστον την κατάλληση στηρίζεται στο εξή. Ότι η υγεία, η τιμή, η αξιοπρέπεια, η ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητα, το δικαίωμα του μισθού στη εργασία για αυτό είναι κάτι που θα πούμε και μετά. Η ισότητα και η συνεισφορά ανάλογα με τι δυνάμει. Ένα δε ακόμα. Στο άθρο 17 του συντάγματο, το οποίο το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, λέει ότι κανεί δεν μπορεί να στερηθεί την ιδιοκτησία του παρά μόνο για συγκεκριμένου λόγου προσηκώντω αποδεδειγμένου. Δηλαδή πρέπει να αποδεικνύεται αυτό το πράγμα για να στερήσει την ιδιοκτησία του. Και τουλάχιστον από τα συντάγματα τα παλιά που ξέρω εγώ που είχα διαβάσει, πούμε, δηλαδή από το Σύνταγμα του 52 Πάντα διευκρίνηζαν ότι όταν λέμε ιδιοκτησία, δεν εννοούμε μόνο την ακίνητη ιδιοκτησία. Εννοούμε και την κινητή, άρα και το μισθό. Άρα λοιπόν, όταν έρχεται κάποιο και σου κόβει το μισθό, ενώ τον έχει δουλέψει, ή εν πάση περιπτώσει τον έχει συμφωνήσει αυτό το μισθό, στην ουσία λειτουργεί ω απαλωτρίωση τη ιδιοκτησία παράνομη. Χωρί αποζημίωση και χωρί, αυτό το τονίζω, το κυριότερο. Το προσηκόντο αποδεδειγμένο. Όχι μόνο δεν είναι προσηκόντο αποδεδειγμένο, αλλά αντίθετα οι λένε στη Βουλή ότι δεν θα, το πρόγραμμα δεν θα πετύχει. Το πρόγραμμα δεν θα πετύχει. Και λένε, έχουν φτάσει στο, στο, στο άθλιο σημείο να συνομολογούν ότι εκβιάζονται βουλευτές. Αν αυτό δεν λέγεται κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος και άρα όποιος λειτουργεί έτσι λειτουργεί αν γνώση. Άρα έχει την γνώση και τη βούληση να δράσει έτσι, τότε, συγγνώμη, αλλά η έννοια της εξάδειας ποδοσίας έχει χάσει καθένεια. Αυτά ήθελα σαν τέτοια σαν... Ε, Πηγαίνοντα όμω στο πολυνόμο σχέδιο, κάτι το που εγώ ε. δεν άκουσα χθε στην Βουλή, αν και την παρακολούθησα κάτω πινεορτής δηλαδή μια κύμασα στου ε, δρόμου ναι. μέχρι πολύ αργά. Ε, λοιπόν, κάτω πινεορτής μου έκανε εντύπωση το ότι δεν αναφέρθηκαν τα πιο επίμαχα. Κατά τη γνώμη μου, τα πιο επίμαχα, γιατί τα πιο επίμαχα δεν είναι αυτό που γνωρίζουμε όλοι από τι συζητήσει στο προηγούμενο διάστημα. Οι περικοπέ δηλαδή μισθών συντάξεων, από η δημιώσει, αύξηση των συνταξιωτικών ορίων κτλ. Δεν αναφέρθηκαν, παράδειγμα, αυτά που μα έλεγε τώρα προηγουμένω. Καλό είναι να τα πει δηλαδή για εργαζόμενου ναι, στου Δήμου και δημόσιο. το δημόσιο τομέα. Δεν αναφέρθηκε το γεγονό ότι προβλέπεται ρητά η επιβολή επιτρόπου σε όλου του Δήμου και τι περιφέρειες όπου θα ελέγχεται θα ο προπολογισμό, δηλαδή το πού θα πηγαίνουν τα λεφτά. Έτσι. Και δηλαδή θα τελούν υποκατάληψη οι, οι Δήμοι. Όχι των εργαζομένων και ναι, του ναι. λαού που οφείλουν να του πάρουν στα χέρια του. Έτσι. Ναι, ναι. Αλλά από ξένες δυνάμεις yeah. ε, αντιπροσμεύοντας yeah. κράτη yeah. των yeah. δανειστών yeah. πάνω σε αυτό εδώ βλέπει κανείς και έχει γραφτεί κατά κόρον στις εφημερίδες ότι ο, ο περιόνυμος κύριος Φούχτελ έρχεται yeah. εδώ και κατά τρόπο τουλάχιστον με, με βάση τη δική μου γνώση δεν ξέρω, κατά τρόπο και παράνομο έρχεται σε επαφή με Δημάρχου. χωρίς να έρχεται σε επαφή πρώτα με τους αρμοδίους κυβερνητικούς παράγοντες και αναρωτιέται κανείς με, συμ, με, με συμφωνίε. Μπορεί μόνο του ένα υφυπουργό του γερμανικού κράτου, αρμόδιο για θέματα, υποτίθεται, τη Ελλάδο εδώ, να έρχεται σε επαφή με δημάρχου και να κανονίζει δουλειά. Δεύτερον, να καθορίζει. για τη διακοπή. Οι δήμαρχοι είναι υπόλογοι. Βεβαίω. Και ο κύριο Φούχτενγκ και ο κάθε κύριο Φούχτενγκ να θέλει ό,τι θέλει να κάνει. Α το λοιπόν. Υπάρχουν... Αυτοί από την πλευρά του πώ δέχονται και του... τον αποδέχονται. Τουλάχιστον δημοσιεύματα που δεν διαψεύστηκαν μιλούν για 25 δημάρχου μέχρι στιγμή. Μαγικής Οι οποίοι ζώτες. έρχονται σε πόλη και συναντιόντουσαν μάλιστα yeah. από ό,τι έγραφαν μέσα σε πόλη, συναντιόντουσαν σε ενό ξενοδοχεία με τον κύριο Φουκτέλη. Yeah. Δηλαδή αυτά τα πράγματα. <κλείμνε> τις δουλειές τους εκεί. Για να κλείσουν δουλειέ. Yeah. Και βέβαια, αυτό το οποίο είναι τραγικό, είναι ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτό το, το, το, το ζωφερό περιβάλλον, <coughs> και χωρί ακόμα νομοθετικές ρυθμίσει, με αποφάσει μόνο, παρατηρούνται φαινόμενα, παραδείγματο χαρή, ηγεσέυε ή ηγεσέ. Και αυτό υπάρχουν και δημοσιεύματα πάνω σε αυτό που και αυτά δεν διαψεύστηκαν. Διάβασα μόνο μια δήλωση του Προέδρου τη ΓΕΣΕ που έλεγε ότι εμεί διαφωνήσαμε. Όμω. Το υπογράψαμε. Το υπογράψαμε και όχι μόνο αυτό. <συναι> με τα ζημία των Έχει λόγκα στην Ελλάδα αυτό. Διαφωνώ, ναι. αλλά υπογράφω. Επειδή είναι τη μόδα η λέξη μνημόνιο, ε, υπάρχει, ένα, υπάρχει μια σύμβαση λοιπόν, τι οποίες φτιάχνουν, συμβάσει τις οποίε φτιάχνουν και λέγεται μνημόνιο κι <συναι> αυτή. Ινστιτούτο μικρών επιχειρήσεων τη ΓΕΣΕΒΕ. Και φυσικά ένα ανάλογο για τη Γεσσαία. Όπου η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ αυτού του Ινστιτούτου, το οποίο προφανώ είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ή δεν ξέρω και εγώ με τι άλλο τρόπο, και δήμων. Μάλιστα. Κάποιων δήμων. Σκοπό είναι η ανάληψη διαφόρων δράσεων. Είναι και αυτή η λέξη, είναι των δράσεων. Αυτό μα είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι η δράση, είναι οι δράσει. Mm -hmm. Και ελληνικά, Εδώ που φτάσαμε το λιγότερο είναι αυτό. Λοιπόν, με δήμους, λοιπόν έρχονται σε επαφή και συμπράττουν για δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικά επίπεδα στην περιφέρεια τη Αντικής. Είναι επιχειρήσεις, επιχειρησιακά προγράμματα ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού. Μόνο από αυτό και μόνο δηλαδή, όπως το βλέπει κανείς, αντιλαμβάνεται ότι μιλάμε για όχι απλώ απικιακού χαρακτήρα, χαρακτήρα γαλέρας. Ο εργαζόμενος λοιπόν συνάπτει σύμβαση όχι με το Δήμο, που θα τον, θα τον αποσχολήσει, Αλλά συνάπτει με, την, με το, με το Ινστιτούτο το συγκεκριμένο. Με τον Ταβάτζη. Το, ναι, τον στέλνει ακριβώ. Τον στέλνει λοιπόν στο Δήμο. Ο Δήμο έχει την έννοια ο συμπράτων φορέα. Δεν υπογράφει τη σύμβαση. Αυτό κάνω μια παρένθεση. Γιατί Διότι πηγαίνουν οι εργαζόμενοι και με το δίκαιο του στα δικαστήρια. Και με την τελευταία απόφαση του Αριού άσκητα άσχετα οι δικαστέ την ερμηνεύουν σωστά, εν πάση περιπτώσει την ερμηνεύουν και λένε ότι ανεξάρτητα το πώ το ονομάζουμε. Εάν παραβιάζονται οι διατάξει τη εργατική νομοθεσία, <coughs> έρχεται το δικαστήριο και λέει ότι εγώ δίνω τον πραγμα, την πραγματική μορφή και έννοια τη συγκεκριμένη σύμβαση και λέω ότι είναι σύμβαση χωρί του χρόνου. Έχει όμω τον εργοδότη απέναντί σου, το Δήμο. Τώρα δεν τον έχει. Νομίζω με τον τρόπο αυτόν θα παρακάψουν, το, θα, θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό το δικαστηρίο. Έχει δηλαδή την, το Ινστιτούτο, το οποίο στην ουσία σαν να σε νοικιάζει, δηλαδή το απομέ μέσα η σύμβαση, δε, εάν τη διαβάσει κανεί, ανατριάζει. Παρετεί το εργαζόμενο κάθε υπάρχουσα ή μέλο σα να υπάρξει προστασία από Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασία. Και το πιο αστείο, διότι υπάρχει και το φορτίο των λέξεων, όπω έλεγε και ο Αριστοτέλη, πρέπει να επισκεπτόμαστε τι λέξει για να καταλάβουμε. Ο εργαζόμενο πια σε αυτά δεν ονομάζεται εργαζόμενο, αλλά ωφελούμενο. Άρα, η υπόλοιση θα ονομάζεται πέρα τη ωφελία προφανώς. Α, Λέγεται ωφελούμενος. Πάντως εδώ να πούμε για, για να Α, το... Ακή ένα τελευταίο χίλια, ναι, ναι, συγγνώμη. Ναι. Ένα τελευταίο, γιατί συγκράτησε μερικά εδώ έτσι μέσα, ότι εάν κάποιος εργαζόμενος έχει, θέλει να κάνει μια έσταση, γιατί δεν τον πήραν κτλ. Η έσταση αυτή δεν κρίνεται από οποιονδήποτε άλλο παρά από το Ιστιτούτο. Δηλαδή το Ιστιτούτο... Αυτό κάνει δηλαδή... Αυτό... Αυτό εξετάζει και αποφαίνεται επί των ενστάσεων των mm, εργαζομένων. Το σύστημα των νεώων δηλαδή. Το έχουμε αυτό ήδη χωρί τι αιώε. Εδώ ήθελα να, να πω, ότι στην πραγματικότητα αυτό δημιουργεί το νομικό προηγούμενο mm. για να πάει έως. μια αστική μικροσκοπική εταιρεία να παραχωρεί εργαζόμενου στα ιδιωτικά συμφέροντα στι περιφέρειε ή στι περιοχέ εκείνε που παραχωρούνται σε ξένε δυνάμει είτε με τη μορφή των νεώων είτε με τη μορφή κυριότητα, δηλαδή επιφανεία κτλ. Το δικαίωμα τη επιφανεία. Δημιουργούν το προηγούμενο και ποιοι το δημιουργούν. Αυτό, αυτό τα είναι συνδικαλιστικά το όργανα. Είναι. Τα συνδικάτα. Αν έχουμε το Θεό μα. Αν έχετε το να το υπέγραψα. Ναι, με το αζημίο γιατί πήραν εκατομμύρια για αυτή την ιστορία. Δεν είναι αζημίο, αλλά το υπέγραψα. Η αμοιβή του, εγώ κόβω το λαιμό μου, επειδή ξέρω ούτε από τη mm. λειτουργία Αυτό των συμβάσεων. Η αμοιβή του θα είναι διπλάσια από ό,τι θα πάρουν οι εργαζόμενοι. Οι ωφελούμενοι. Mm. Οι ωφελούμενοι, <laughs> ωφελούμενοι όπω ονομάζουν. για να τα οικονομήσει ο δηλαδή. Και ο, πώς τον λένε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Λοιπόν, yeah. για να τα οικονομήσουν αυτός σε βάρος των εργαζομένων που τους βρίσκουν στην ανεργία και τους εκμεταλλεύονται, τους οδηγούν πραγματικά στη γαλέρα. Yeah. Και καταστρατηγούν οποιαδήποτε έννοια ε, συνδικαλιστικής ε, πρακτικής mm -hmm. με αυτόν τον τρόπο. Και εγώ το κάνω το ερώτηση. Γιατί ο κύριος Παναγόπουλος επιμένει να είναι πρόεδρος για σε. Γιατί, Γιατί χάρη στο ΠΑΜΕ yeah. και στο, στο δίκτυο του ΣΥΡΙΖΑ. Χάρη σε αυτού ο κ. Παναγόπουλο παραμένει στη ΓΕΣΕΕ ενώ δεν έχει δυνάμει εκτό από μια συμμορία που τον υποστηρίζει. Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει διαλυθεί. Δεν υπάρχει πλέον ΠΑΣΟ Λοιπόν, και για να μην θέσουν θέμα ΓΕΣΕΕ εντάξει, το ΠΑΜΕ για να κρατήσει το μαγαζάκι του yeah. και το δίκτυο για το δικό του λόγου. Λοιπόν, αφήνουν τον Παναγόπουλο πρόεδρο. Ενώ θα έπρεπε κανονικά, κανονικά να, να, να κινήσουν ποινική διαδικασία εναντίον του. Μα είναι δυνατόν αυτό να υπογράφουν τέτοια πράγματα. Οι ενστάσει λοιπόν, λαμβάνοντα πρώτα την εισήγηση, υπάρχει μια επιτροπή που ε, υπάρχει και ένα νομικό σύμβουλος ενδεχομένω, η οποία το διοικητικό συμβούλιο λοιπόν του ίδρυ, του συγκεκριμένου Ινστιτούτου εκδίδει απόφαση που κοινοποιείται στον ενιστάμενο. Δηλαδή, τι ενστάσει ενό εργαζομένου, ο οποίο φυσικά θα είναι για πεντάμενο, δεν λύνει το πρόβλημα τη ζωή του ναι. με μισθού πείνα, ε, θα το λύνει οι ίδιοι. Το ίδιο το Ινστιτούτο. Ινστιτούτο. Καταλαβαίνει δηλαδή, δηλαδή, τι μορφέ εργασία είναι αυτό. Νίκο, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Αυτό το πράγμα είναι καταρχήν τελείω παράνομη αυτή η σύμβαση. Ε, δεν κατα... ε, και εγώ Δεν, δεν ξέρω πού στηρίζεται. Πού μπορεί να στηριχθεί αυτό το πράγμα. Ε. Δεν μπορεί να κινηθεί ποινική διαδικασία ενάντια στου συμβα... στο συμβαλόμενου. Στου ε. αντισυμβαλόμενου δηλαδή και κυρίω στη διατηκεστική και την ιστορία. Ο Δήμο είναι άστα Αλλά οι άλλοι παραβιάζουν, δηλαδή. Θεσμοθετημένα το Συνδικάτο με βάση το 1262 αν θυμάμαι καλά, 1264 αν το καλά, 1264, 1264 αν θυμάμαι καλά. Δεν το θυμάμαι καλά. Και ναι, ή 1262 μην. ή 1264. Η θεσμοθετείται συγκεκριμένος ρόλο του Συνδικάτου, ως προς την υπογραφή και την τήρηση των συλλογικών συμβάσεων. Αν το Συνδικάτο το ίδιο προσυπογράφει τις συμβάσεις, δεν ενέχει ποινική ευθύνη ο πρόεδρος που υπογράφει, θα πρέπει να διερευνήσει κανεί αν υπάρχει ποινική διάταξη η οποία να το προβλέπει αυτό το πράγμα. Σε κάθε περίπτωση όμω και να μην. δεν, δεν είμαι εύκαιρο αυτή τη στιγμή. Θέλει μελέτη. Να το ψάξουμε όμω. Αλλά βεβαίω. Να το Και, και όπω και να έχει το πράγμα όμω, όλε αυτέ οι, οι πράξει παραβιάζουν θεμελιώδει αρχές του συντάγματο και νομίζω ότι αυτοί το οποίο το, οποίο το πράττουν, είτε ω αυτούργοι, είτε ω συναυτούργοι, είτε ω συνεργοί, απλοί ή αναγκαίοι. Νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να διωχθούν για το αδίκημα που είπα προηγουμένω. Την εσχάτη τη προδοσία. Για μένα αυτό πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, γιατί κάποια στιγμή δεν αντέχεται άλλο αυτό. Δηλαδή, κάποιο άνθρωπο, οποιοδήποτε άνθρωπο εχέφρον, ανεξάρτητα από πολιτικέ απόψει, ανεξάρτητα από τη μόρφωσή του, από οτιδήποτε, είναι εκείνα στιγμή. Δηλαδή, δεν μπορεί. Πρέπει. Σε, σε οδηγούν στο επίπεδο του ζώου. Επιτρέψτε μου την έκφραση, α πούμε. Αυτό προσπαθούν να σου κάνουν. Και να φτάσουν στο σημείο να σε εξατραποδίζουν εντελώ, σαν τι χώρε, κάποιε χώρε τη Αποανατολή, και εσύ να μην σηκώνει το κεφάλι. Σου ζητούν δηλαδή, εκτό από σένα, στο τέλο και τα παιδιά σου. Λοιπόν, δεν χωρίσαμε σε κανέναν το δικαίωμα να σελγεί πάνω στη νεότερη γενιά. Σε κανέναν δεν χωρίσαμε τέτοιο δικαίωμα. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό, αυτά, αυτά τα πράγματα έτσι όπω γίνονται και μάλιστα με τον τρόπο αυτόν. Μου είπε μάλιστα ένα φίλο ότι μέσα στο πολυνομοσχέδιο αυτό το, το φρικαλέο. Που υποτίθεται ότι ψήφισαν οι βουλευτέ μα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, είναι ότι εντό τριών ημερών από τη δημοσίευσή του φεύγουν οι αορίστου χρόνου στο δημόσιο. Εάν είναι έτσι, γιατί δεν το έχω τσεκάρει αυτό το πράγμα, γιατί βέβαια δεν μπορεί, πρέπει να έρθει στα χέρια μα για να το διαβάσουμε, αυτό το ογκώδε, α πούμε, κακέκτυπο, ε, είναι τραγικό. Δηλαδή πλέον με fast track, απομάκρυνση, υποχρεωτικό. Μέσα σε τρει μέρε, για να το δώσουν μέρες. σε ιδιώτε. Μέσα σε τρει μέρε απολύονται οι αορίστου χρόνου από το δημόσιο. Αορίστου χρόνου. Από το δημόσιο ευρύτερα. Αυτό δεν ξέρω γι' αυτό μου είπε ένα δημοσιογράφος. μου μίλησε για του Δήμου. Για τους δήμους. Ναι. Θα το δούμε. Αν ισχύει βέβαια για το ευρύτερο δημόσιο, δημόσιο. αυτό σημαίνει ότι βεβαίω το 1 τρίτο των εργαζομένων τελείωσε. Ναι. Επιτόπου. Μέσα σε Όσοι, δεν είναι, Όσοι ναι. δεν είναι πιέψιλων. Ναι. Όσοι δεν είναι πιέψιλων. Δηλαδή Ναι. Bon, αυτό είναι, θα το δούμε, γιατί εκείνο πάλι που μου δίνεται μια αφορμή να το πω είναι το εξή. 600 σελίδε νομοσχέδιο, και μάλιστα με ένα άρθρο. Mm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, 600 σελίδε νομοσχέδιο. Ποιο πρόλαβα να το διαβάσει, Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι πήγαν να ψηφίσουν αυτό το πράγμα, προφανώ θα σου πούνε, άμα του ρωτήσει, ότι το κάναμε, ξέροντα ότι δεν το έχουμε διαβάσει, σαν το Χρυσοκοίδη κλπ. Για να σώσουμε την Ελλάδα. Προφανώς. Εγώ, εγώ αμφιβάλλω να το έχει διαβάσει ο του ο Σαμαρά. Κάλο ο Σαμαρά ούτε... δεν τη διαβάζει. Μόνο από το ρομάντζα, κοιτάει, Από την εποχή του Χάρβαρτ. Αλλά ούτε στουνάρα δεν τον. Το έφτιαξε η Ο Ράιχενμπαχ, γι' αυτό και τα ελληνικά του είναι κάκιστα. Δηλαδή το λίγο που πρόλαβα να διαβάσω. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Το λίγο που πρόλαβα να διαβάσω είναι κάκιστα τα ελληνικά. Είναι κακή μετάφραση από τα αγγλικά. Και μάλιστα όχι από επαγγελματία του είδου. Λοιπόν, κάκεστε, γι' αυτό και οι νομικοί όροι που χρησιμοποιούν είναι μπερδεμένοι, δεν μπορεί να βγάλει άκρη, δηλαδή σε τι αναφέρεται, πώ αναφέρεται, τίποτα απολύτω. Και πολύ φοβάμαι ότι, όχι πολύ φοβάμαι, είμαι σίγουρο, γιατί το έχω διαβάσει και σε ειδική πηγή από το εξωτερικό που γίνεται ενημέρωση ε, για, το, για το, το τι τρέχει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκόσμια, ε, ο κύριο Ράχενμπαχ ε, είχε την ειδική, την ειδική ομάδα, την Task Force, η οποία πλέον συντάσσει yes. το σύνολο των νομοσχεδίων. Καταδίδωσε στην Ελληνική Βουλή πρωτίστω τα νομοσχέδια μνημονίων. Αυτό θα συντάσει. Γι' αυτό και έχει Έλληνε μέσα. Και έχει Έλληνε. Βεβαίω αυτοί οι Έλληνε είναι κατόνομα. Ανελίγου. Είναι, ε, είναι ελληνόφωνοι. Α, Άμπραβο. Ελληνόφωνοι είναι. Του έχουν εκεί για να κάνουν. Γι' αυτό μάλιστα και όπω ε, δείχτηκε εμπειρογνώμονα του Ράχενμπαχ, ελληνόφων, σκέφτηκε πρώην ε, σύμβουλο του Υπουργείου Υγεία Επιλοβέρδου, σκέφτηκε αυτό το κατάπτυστο. Με, τις, με την εισαγωγή στα νοσοκομεία και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή 25 το 25 ευρώ αυτό. Τα 25 είναι. και συν τα 5, συν μετά τι 10 το, που θα βγαίνουν 45 περίπου ευρώ συνολικά θα πρέπει να πα για να πα ε. ε, τέτοιο. Ούτε, δηλαδή, πώ να σου το πω, α πούμε, το πρώτο τραπέζι πίστα δεν Είναι με το, με το μπουκάλι τη σαμπάνια, δηλαδή. Σα κοιλάδικο. Ένα άλλο επίση που σκεφτόμουν είναι το εξή. Εάν διαβάσει κανεί, θα το ξέρει Δημήτρη. Αν διαβάσει κανεί τι ε, εντολέ που είχε δώσει ο Λουδοβίκος, ο πατέρα του Όθανα όταν ήρθε εδώ να κυβερνήσει, ναι, ναι, ναι. του είχε πει να μην πειράξει τρία, τρία ναι. τέτοια, πούμε, τέτοια σημεία: ναι. Την αστυνομία, τη, τη, τη χωροφυλακή δηλαδή, το, εστότη, το στρατό και το δικαστικό σώμα. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν με έναν περίεργο τρόπο για πρώτη φορά να έρχονται αυτοί οι ξένοι μαζί με του ντόπιου τους, τους δικού μα ναι. και να χτυπούν ακριβώ αυτά. Εμένα μου πάει στο μυαλό το εξή. Είναι η πρώτη φορά που πλέον όχι μόνο το κάνουν αλλά το διαδηλώνουν κιόλα ότι διαλύουν τη χώρα. Τι δομέ του. Δηλαδή ουσιαστικά την κατακτούν. Ναι. Αλλιώ το να χτυπήσει το δικαστικό σώμα συνήθω δεν το κάνει αυτό για να μπορεί να του έχει κοντά σου ναι. και του άλλου. Μα το κα... ε, οι λοιπόν... Γερμανοί εδώ έχει σημασία. Και ο Περικλήσιο και ο κοινό μα α πούμε το ξέρει πολύ καλά. Μια και ασχολείται με την ιστορία το ξέρει ότι το πρώτο πράγμα που φροντίσανε. Οι Γερμανοί Ναζί, όταν κατέκτησαν τη χώρα, ήταν να μην πειράξουν την εσωτερική δομή του Έτσι. ελληνικού κράτου. Ούτε ω προ το δικαστικό σώμα, Έτσι. δεν απέλησαν δικαστέ, δεν έδιωξαν, παρά μόνο όσου εκδήλωσαν τον πατριωτικό του καθήκον και παρετήθηκαν κυρίω. Λοιπόν, δεν χτύπησαν την, τα σώματα ασφαλεία παρά μόνο όταν έγινε η μεγάλη επεργία τη αστυνομία πόλεων, Έτσι. που έφεραν μετά τον Εύερπ να καθαρίσει. Έτσι. Λοιπόν, και δεν χτύπησαν τη δημόσια διοίκηση όπου μάλιστα βάλαν την κυβέρνηση τσολάκογλου για να την κρατήσει σε συνοχή λοιπόν τώρα βλέπουμε ακριβώς το, το αντίθετο, αντίθετο. Λοιπόν, είναι μια πιο προχωρημένη αντίθετο. κατάκτηση δηλαδή, από την κατάκτηση των Ναζί παρά διαλύσουν εντελώς κάθε δομή της χώρας το κάνανε και οι Ναζί όμως αυτό σε ποιε περιπτώσει το κάνανε το κάνανε στην περίπτωση του Λουξεμβούργου κατέληξαν τελείως το κράτος το κατέλησαν εκεί ναι, γιατί, γιατί ο, ο σχεδιασμός του ο Lebensraum α, που είχαν οι Γερμανοί είναι η ενσωμάτωση του Λουξεμβούργου στη γερμανική, γερμανική επικράτεια. Έτσι λοιπόν σχεδιάζουν να γίνει και με την Ελλάδα. Αυτό το καινούργιο στοιχείο σε σχέση με, με την παλιά ναζιστική κατοχή. Εκεί ήταν, εδώ δηλαδή στην ουσία είναι μια μορφή Anschluss. Δηλαδή. Ακριβώ. Δηλαδή ναι, ναι, ναι, ναι. Και στην Αυστρία το ίδιο. Mm. Κατήργησαν το αυστριακό κράτο. Όλη τη δομή. Απέλυσαν του δικαστέ, διέλυσαν την αστυνομία, το στρατό, τα πάντα. Και κάναν άνσλου. Ακριβώ αυτό. Το ίδιο κάνουν και τώρα. Άρα, ε, γιατί το συζητάγαμε και με κάποιου φίλου, ειδικά όσου προέρχονται από το κοινό μας, χώρο, από το ΚΚΕ, του και μου λέγανε ναι, οι ναι, Έλληλοι κάνουν οικονομική κατοχή, δεν είναι στρατιωτική κατοχή. Και προσπαθώ να σα εξηγήσω ότι αυτή η κατοχή είναι χειρότερη από την παλιά. Βεβαίως. Γιατί ακριβώ στηρίζεται στην απορρόφηση και όχι Πελώς. απλά στην κατάκτηση, στην κατάκτηση. όχι στο καβάλιμα πάνω στη χώρα α, ακριβώς. αλλά στην απορρόφηση μέσα άλλωστε η έννοια της κατοχή δεν είναι απαραίτητο πάντα να γίνεται με όπλα όχι βέβαια ε, το... ε, όχι απλά ε, ε, έχει το εξή, ότι α μην ξεχνάμε ότι ένας ολόκληρης γενιάς ξέρουν μόνο αυτή την κατοχή οπότε αυτό ναι. το καινούριο που αυτό έρχεται η από την ιστορία, ναι. επιδερμικά βεβαίως επιδερμικά, είναι, επιδερμικά. έτσι έγινε συνήθω. Αλλά... Η κατοχή, δηλαδή η άσκηση φυσική εξουσία πάνω στη χώρα με διάνοια ιδιοκτήτη, όπω το κάνουν αυτοί. Όπως α, πρέπει, μπράβο, ναι. Είναι κλασική περίπτωση, δεν χρειάζεται. Α, βέβαια, έτσι πώ πάντα πράγματα, ακόμα και αυτό θα χρησιμοποιήσουν, αν χρειαστεί. Αλλά δεν χρειάζεται. Ειδικά, βεβαίω. Προ το παρόν, όμω, μέχρι να, διαλυθεί, να διαλυθούν οι ένοπλε δυνάμει τη χώρα, γιατί αυτό έχει απο, απομείνει, συστηματικά, μάλιστα, ένα αξιωματικό χθε τη αεροπορία, ένα μήναρχο, μου έλεγε το εξή, ότι αυτή τη στιγμή είναι καθυλωμένε ολόκληρε μοίρε. Αεροσκαφών, από έλλειψη... Ε... Ε, ανταλλακτικών, ανταλλακτικών. το πιο φοβερό. Και, παρά το, και αναγκάζονται τώρα, τι γίνεται, επειδή υπάρχει τροματική έλλειψη ανταλλακτικών, να καθυλώνουν ένα αεροπλάνο για να πετάει υπόλοιπη μοίρα, mm. ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν η τα η ανταλλακτικά δηλαδή. του στα υπόλοιπα. Και δεν μιλάμε τώρα για τα παλιά, τα Fandom, παράδειγμα, που έχουν 30 χρόνια ζωή, αλλά για τα F-16, τα Mirage, δηλαδή γραμμή αεροσκάφη. Τα οποία χρησιμοποιούν. Φανταστείτε τώρα στο στρατό τι γίνεται με τα άρματα μάχη στο ίδιο λεφτά, τα, τα, τα δεδομένα και την ίδια ώρα το Υπουργείο Άμυνα σχεδιάζει νέες αγορές πολεμικού υλικού που δεν αφορούν τα ανταλλακτικά για αυτό το. αλλά νέα οπλικά συστήματα τα οποία βεβαίω επιβάλλουν οι Γάλλοι, οι Γερμανοί κυρίω γύρω με τα συμφέροντά του. Να κάνω μια παρένθεση γιατί ο φίλος ο Γρηγόρης μας έστειλε ένα email σε αυτό που αναφέραμε πριν για τους αορίστου ότι ετοιμάζονται ότι τρει μέρες μετά Φου, που θα δημοσιευτεί μ. θα απολυθούν και μας το επιβεβαιώνει. Θέλω να τον πω λοιπόν επειδή μα το επιβεβαιώνει και λέει έχουν από προχτές έτοιμες λίστες με τους προς απόλυση Φυλίστε. μήπως γνωρίζει κάτι περισσότερο δηλαδή να μας στείλει αν έχει κάποια στοιχεία ναι, γιατί αν, πλέον αφορούν, αφορούν αφορά δεκάδες αν χιλιάδες ανθρώπους, ανθρώπους. Έτσι. Ναι, γιατί αφορούν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπου, έχουν να κάνουν Ακριβώς. με την απόλυση όλων των μη πιέψιλων, ε, δηλαδή ε, ναι. όλων εκείνων που δεν έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Επειδή μα λέει έχουν από προχθέ έτοιμε λίστε με του προ απόλυση, μα το επιβεβαιώνει και η και, και το δεύτερο να... περισσότερο στοιχείο έχει η Και το δεύτερο έχει, είναι αυτό, αν, αν, αν, αν αφορά μόνο, μόνο του Δήμου ή, ή τον ευρύτερο το δημόσιο δημόσιο τομέα, δημόσιο τομέα. Και, και εγώ δεν έχει καταστεί δυνατό να το δω αυτό το νομοσχέδιο. Όχι, εγώ δεν έχω προλάβει. 600 σελίδε, είναι αδύνατο. Θα βελυθεί να το ρωτήσουμε που θα δείξει διάφορε σίγουρα. Αυτό έχει ψηφίζει. Αυτή το δηλώσε και τα ξεδημη, γιατί ξέρει αυτά είναι επικοινωνιακά. Τα μαθαίνουν από τα λάθη του. Πάνε λοιπόν επικοινωνία και του κάνουν το μάθημα του πώ θα διαχειριστούν τι εμφανήσει του, τιλεοπτικέ και προ τον κόσμο, ότι δεν διαχειρίζονται τίποτα άλλο, δεν διαχειρίζονται τη χώρα την πολιτική, πάνει υπογράφουν ή είναι για συγκεκριμένου λόγου. Λοιπόν, αφού έγινε ιστορία με το χρυσοχοίδη που είπε το περίφημα όχι ότι το διάβασα κάτι. Ξέσπασε αυτό, κλείθηκαν οι επικοινωνιολόγοι. Πώ θα διαχειριστούμε τώρα από εδώ και πέρα αυτό. Ξύπνησε ο λαός σου λέει αυτό. Δεν μπορούμε να το λέμε ότι το έχουμε διαβάσει. Και κάνουν αυτό το περίφημο ότι δεν το έχουμε διαβάσει αλλά για το καλό τη πατρίδα και για να πάρουμε τη δόση ναι. ό,τι μα δίνουν θα το υπογράφουν. Σαν κλασικά πραζόνια. Ναι, Ξεκάθαρα. Δηλαδή οτιδήποτε ναι. και να γράφει μέσα το υπογράφει. Και είναι εντυπωσιακό αυτό το ότι, το ότι παραδίδονται αυτή τη στιγμή αυτό που είπαμε προηγουμένω εργαζόμενοι. Μπορά. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι, α την αδελφή μου που βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Και αυτή τη στιγμή έχει τρομακτικέ υποχρέωση, Είναι ένα τεράστιο Πώς... δηλαδή ζήτημα, δηλαδή, γι' αυτό. Δηλαδή, αν να επεκτείνει αυτό το πράγμα, μέσα σε τρει μέρε. Δηλαδή, συγγνώμη, τι, σταματάει, τι θα σταματήσει κάποιον απελπισμένο από το να υλοποιήσει την απειλή εκείνου του γέροντα που μαζεύτηκε στο μαξί μου και που Εκλώς. είπε ότι είμαι ζωσμένο με κριτικά, θα πάρω μαζί μου Την Τι να του πει να το πεις, δηλαδή, Γιατί να το πρέπει το να συγγνώμη, που διακόπτω, γιατί για να μπορεί κάποιο. Να σέβεται τον νόμο, πρέπει ο νόμο να εμπεδώνεται μέσα του ότι βγαίνει και πηγαίνει προ το καλό του. Διαφορετικά, έλεγε ο Ανδρέας ο Λασκαράτος το ότι οι θεσμοί και οι νόμοι έχουν την ίδια αξία που έχει το χαρτί περιτυλίγματο Μπακαλιάρου. Έλεγε μέσα. Ναι, όταν αυτό το πράγμα δεν δε, δε σε πείθει, όταν, όταν καταλαβαίνει ότι οτιδήποτε και να βγαίνει είναι ει βάρο σου και όχι μόνο το καταλαβαίνει, αλλά στο λένε και οι ίδιοι σου λένε, ναι, δεν είναι για το κακό, αλλά τι να κάνουμε. Άρα δηλαδή στο λένε καθαρά ότι ψηφίζουν εις βάρος σου. Άρα λοιπόν στη δράση υπάρχει πάντα αντίδραση και πολλές φορές αυτή η αντίδραση είναι ανεξέλεγκτη. Ε. Θα, θα κληθεί βεβαίως η δικαιοσύνη ως συνήθως σε όλους τους αιώνε, να κρίνει πάντα την πράξη του μικρού, ε. όχι την πράξη του μεγάλου. Ακόμα και αυτού ο οποίος θα φτάσει στο απονοη, απονοημένο διάβημα να κάνει κάτι ακραίο. Γι αυτό, λέμε, αυτό, γι' αυτό διάβασα προ, προγενέστερα του Βασίλη του Παπά αυτό. Τελικά δεν απονέμεται η δικαιοσύνη κατά την άποψή μου. Δεν απονέμεται. Είναι μόνο κατά περίπτωση και κυρίω όταν ο αντίπαλό σου δεν είναι ισχυρό. Όταν δηλαδή στην ουσία ο αδύναμος είναι ισχυρό ή αποκτά ισχύ έστω και προσωπικά. Ναι, μόνο τότε. Μόνο τότε. Πάντω στην προκειμένη περίπτωση εδώ, τουλάχιστον με τυπικού όρου, θα μπορούσε νομίζω ευπρόσωπα να πει κανεί ότι εκτό από τα δικήματα αυτά δηλαδή αυτό το αδίκημα αυτό έτσι όπως τουλάχιστον φαίνεται και αποδεικνύεται από τη, τα θεμελιώδη δικαίωματα οποία παραβιάζονται ευθέως <coughs> μην ξεχνάμε την ιστορία με τη ΔΕΗ αυτό okay. είναι κλασική περίπτωση εκβίασης δηλαδή έρχεται το, το, το είδατε που ήρθε το δικαστήριο μετά και είπε ότι αυτό ήταν παράνομο mm -hmm. αλλά και παράνομο να μην είναι και παράνομο να μην είναι όταν εκβιάζεσαι να κάνεις κάτι με απειλή να σου κόψουν το ρεύμα άρα ο παππού να πεθάνει, το παιδάκι να έχει πρόβλημα κτλ. Και εσύ πηγαίνει να το κάνει που δεν θα το έκανε αν δεν σε απειλούσαν ή εν πάση περιπτώσει θα κάνει κάτι άλλο, θα ρύθμιζε, θα, θα, θα μπορούσε να θα κάνει κάτι άλλο ή και να μην το πληρώσει. Αλλά να σου κόβουν το ρεύμα, δηλαδή να άσχει το γεγονό να συνδέεται με μια υποχρέωση που είναι παράνομη. Ο κλασικός, ο κλασικός κλασικός. Κλασική περίπτωση εκβίασης του 385 και μάλιστα κακουργηματική μορφή, διότι εδώ έγινε στην ουσία κατά συνήθεια και σχεδόν κατ' Δεν μιλάω για το άλλο. Σα με συγχωρείτε και να σα ζαλίζω, αλλά απλά θέλω να δώσω έτσι ένα στίγμα κάποιων αδικημάτων που κάποια στιγμή οι κύριοι αυτοί πρέπει να λογοδοτήσουν. Υπάρχει το αδίκημα τη κακοργηματική έκθεση. Αυτή τη στιγμή αφήνουν τα παιδιά, τουλάχιστον δεν έχει διαψευστεί και έτσι πρέπει να είναι. Εγώ έχω προσωπική εμπειρία στην Ιλιούπολη μαζί με φίλου. Βλέπουμε οικογένειε, τι χάλι είναι δηλαδή, αφήνουν κόσμο χωρί να μπορεί να φάει, χωρί φαρμακευτική περίθαλψη, χωρί τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα που θα έρθει και ο χειμώνας, ότι υπάρχουν προβλήματα, θα υπάρξουν προβλήματα ακόμα και για τη ζωή ανθρώπων. Ε, Αυτό, αν δεν είναι κακουργηματική έκθεση, τι είναι. Θα σου πω κάτι που μου το λέγανε χθε. Χθε στη διαδηλώση, με πλησία σε ένα φίλο και μου λέει ότι δίπλα στο σπίτι του, σε μια γειτονιά τη Αθήνα, περνώντα, γυρίζοντα από τη δουλειά του στο σπίτι, άκουσε επίμονα, επίμονα από μακριά ένα παιδί μέσα από το παράθυρο να φωνάζει και να εκλέει στη μάνα του ότι πεινάει. Βέβαια, λίγη ο ίδιο, δηλαδή πήγε με, τα, με κλάματα στο, στη, στο σπίτι του, δηλαδή κάνοντα τι να κάνει. Η μάνα δεν απαντούσε τι να κάνει ακριβώ. Και επειδή και εμεί ξέρουμε σε πάρα πολλέ γειτονίε αυτό το πράγμα που λε, το σε τι κατάσταση βρίσκεται ή ο υπολογισμό αναφέρει ότι περίπου 450.000 οικογένειε βρίσκονται σε αυτή τη στιγμή σε κατάσταση λιμοκτονία. Αυτό δεν έχει, δεν έχει ξανασυμβεί στην Ελλάδα από την εποχή του πολέμου. 450 χιλιάδες αύριο θα είναι και η δική μα η σειρά. Ακλήβως. Στο 25% Ακλήβως. η ανεργία, βγήκανε σήμερα τα νέα ποσοστά. Το ξέρω, είναι, είναι λογικό, θα πούμε και την ανεργία μετά. Το συμπληρώνω απλά, θέλω να πω ότι... Το είχα σημειώσει να το πούμε επειδή έχω ζήσει 31 περίπου χρόνια σε αυτό το χώρο μέσα και με αυτή την εμπειρία, αν θέλετε, πούμε, και την, την γνώση, όσοι μπορεί να έχω, πούμε, είπα τελικά δεν απονέμεν. Αλλά δεν μπορώ να μην αναρωτηθώ καμιά φορά. Υπάρχει μια διάταξη που λέει ότι όταν λαμβάνει η γνώση ο εισαγγελέα οποιασδήποτε αξιόπινη πράξη και τη πιο μικρή, παραδείγματο χάρη του Μπαξεβάνι, α πούμε που το είπε αυτό, το κυνηγά. Το το όταν λοιπόν λαμβάνει η γνώση και δεν κάνει απολύτω τίποτα, αυτεπαγγέλτο, όχι με μηνύσει του καθενό mm -hmm. του άλλου, αυτεπαγγέλτο εκτό αν έχει τέτοια γυαλιά μοιοποία που δεν μπορεί να δει τι γίνεται ή γυαλιά ηλίου που είναι μαύρα ή τουλάχιστον είναι χρωματιστά. Δεν είναι δυνατόν η ηγεσία του Αριού να μην βλέπει το τι γίνεται τόσο καιρό, τον κόσμο να πεθαίνει, και να μην, να, να μην προκαλεί τουλάχιστον προκαταρτική εξέταση για όλα αυτά τα πράγματα μέσα. Να σιωπά και να καλείται να αποφανθεί και καλά έκανε, δεν λέω όχι, με το ζήτημα τώρα των αποδοχών των δικαστών, που βεβαίως κακός του τα κόβουν, διότι αυτά προέρχονται με βάση το Σύνταγμα και όχι με τι άλλε διατάξει. Αλλά τώρα θυμηθήκανε. Ναι, έστω και τώρα. Τουλάχιστον αυτό να αποτελέσει, εγώ αυτή είναι η ευχή μου, να αποτελέσει ε, το έναυσμα έρευνα για όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν είναι δυνατόν βουλευτέ, οι, οι οποίοι δεν καλύπτονται από τον νόμο περί υπουργών, να διαπράττουν αυτή τη στιγμή υπογράφοντα, στηρίζοντα αυτό το πράγμα. Ξέρετε τι φοβάμαι. Τη θύαλα αυτή. Α, άνθρωποι που μα ακούνε, ξέρει τι σκέφτονται τώρα. Τι σκέφτονται τώρα. Σου λέει πολύ ωραία όλα αυτά. Και ποιοι θα την κάνουν την έρευνα. Ποιοι θα αποδώσουν. Όχι μισό λεπτό. Είναι... Έχει, έχει σημασία να πούμε ότι αυτό φορέα mm. και τη δικαστική εξουσία ή, mm. μάλλον, σωστότερα πηγή και τη δικαστική εξουσία είναι ο ίδιο ο ελληνικό λαό. Μάλιστα, στο 26 παράγραφος 3 λέει ότι η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια. Οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του ελληνικού λαού. Mm. Όχι στο όνομα τη κυβέρνηση που του διορίζει. Στο όνομα του ελληνικού λαού. Mm. Λοιπόν. Εάν δεν συναισθάνονται οι, οι, οι δικαστέ, προσέξτε να δείτε. Δείτε ότι είναι σαφώ. Ιδιαίτερα αυτοί. Έτσι. Γιατί αποτελούν δεν και το σιωπάω δικαστικό σώμα. Έτσι. Σιωπά πολύ καιρό. Λοιπόν, πάντω τώρα ξεκαθαρίζει η Ήρια από το Στάρικ. Τώρα ξέρουμε ποιοι αύριο θα αποτελέσουν πραγματικά δικαστέ του ελληνικού λαού και ποιοι θα χάσουν τη θέση του. Ω επίορκη Γιατί με βάση το Σύνταγμα είναι επίορκοι. Το ότι κλείνει τα μάτια απέναντι στι αδικίε όντα δικαστή. Εν ενέργεια. Είσαι πίωρκο. Λοιπόν, γιατί, γιατί ε, ε, πώς το λένε, ορκίζεσαι στο Σύνταγμα. Δεν ορκίζεσαι στον προϊστάμενό σου. Ορκίδος. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα θα τηρηθεί κατά γράμμα. Το Σύνταγμα το νέο που θα παράγει ο ελληνικό λαό. Γιατί θα αναγκαστεί από την πράξη, από τη φάση, από, το, από την κατάσταση. Θα, τη, θα τηρηθεί από νέου δικαστέ. Από του νέου δικαστέ που σήμερα βρίσκονται κυρίω στην πρωτοβάθμια δικαιοσύνη. Και, και ω ένα βαθμό κάνουν το, το, το, το, το καθήκον του. Όπω πρέπει πραγματικά η συνείδησή του και ο όρκο του σε άτομα. Καλά, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αυτή είναι η νέα μαγιά δικαστών που μπορεί να δικάσει και να αποτελέσει και αύριο την κορυφή τη ελληνική δικαιοσύνη. σω επειδή έζησε κιόλα σε και αυτή την κατάσταση. Γιατί είναι απλό πολίτη, σαν και εμάς. Είναι λαϊκό δικαστή, να το πούμε έτσι, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ. με τη λουσία του όρου. Εγώ, εγώ, εγώ. Ενώ οι άλλοι έχουν αποσπαστεί τελείω. Έχουν ισόβια καριέρα, πολιτικά εξαρτώμενη, καθαρά. Έχουν, έχει καταπατηθεί και το γράμμα και η ουσία της λεγόμενης ανεξαρτησίας γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία ανεξαρτησία στην πραγματικότητα να, όλες οι εξουσίες οφείλουν να πηγάζουν από την κοινή μήτρα που είναι ο λαός πολύ περισσότερο που η, η δικαιοσύνη είναι, διαστε, είναι οργανωμένη με πυραμιδική μορφή Βεβαίως. αν λοιπόν ελεχθεί η κεφαλή αρχίζει και δημιουργείται ο φόβος στους παρακάτω και όπως έλεγε και κάποιο. Μακαρίτης, δικηγόρος παλιός, τον είχα και δάσκαλο, ο έμφωβος δικαστής είναι χειρότερος και από τον πιασμένο. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, θέλω, ε, επειδή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που αναφέραμε με τους αγορείς του, είχαμε αντιδράσει εδώ, ο, ο φίλος μας μας έστειλε το πρώτο email, μας είπε ότι γνωρίζει ότι από το ΙΕΘΑ υπάρχει λίστα, και τώρα, λοιπόν, μας στείλανε όμως το απόσπασμα από το σχέδιο νόμου κατάργηση ειδικοτήτων και οργανικών θέσεων. Αμέσως μετά το δελτίο θα το διαβάσουμε, λοιπόν, ναι. γιατί αφορά πολύ κόσμο, είναι το απόσπασμα ακριβώς που μα έστειλαν ναι, ναι. για να δούμε ακριβώς ποιους αφορά. Έτσι, μια και το αναφέραμε αυτό, πολλοί κόσμοι, ξέρεις, τώρα έχει θορυβηθεί, βρίσκεται σε Σωστό. αναβρασμό και είναι... Ε, λογικό βέβαια, έτσι, χάσει τη δουλειά του. Να πω ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54 γράφετε επαμ, κενό και το μήνυμά σας, και φυσικά μέσω του email, εκπομπή αε, παπάκι, gmail.com. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να ακούσουμε τους τίτλου των ειδήσεων και αμέσως μετά πάλι μαζί σας. Διάφορο, έξω από συστήματα και λοιπόν, εκπομπή ΑΕ εδώ σε μια εκπομπή σήμερα που αποκαλύπτει πράγματα που δεν ακούσατε τις τελευταίες ημέρες και αφορά το πολυνομοσχέδιο και όχι μόνο. Έχουμε την τύχη, την ευχαρίστηση και νομίζω και εσείς που μας ακούτε σήμερα να έχουμε μαζί μας ε, του νομικού Νίκο Καραβέλο, αλλά και φίλο της εκπομπής πάνω απ' όλα με τον οποίο λέμε πολύ σπουδαία πράγματα και γι' αυτό και εγώ τουλάχιστον τον διακόπτω ελάχιστα λοιπόν, διότι είναι ο λόγος του η τον των, των ανακροατών σε θέλουν να συνέχεια εδώ ε... οπότε που <laughs> ξέρεις κάτι είναι ευχάριστο να ακούσει ένα νομικό διότι έχουμε πει πολλές φορές ότι ο κόσμος, ο λαός, έχει χάσει πια και την εμπιστοσύνη του στην πολιτική εξουσία, στη δικαστική εξουσία, έτσι, καλά δεν μιλάμε για μας στους μουσιογράφους, άσε μας λοιπόν, <laughs> ε, και σου λέει, ρε μου δεν είναι όλοι έτσι, δεν είναι, δεν, υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν που υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να μας οδηγήσουν, έτσι, να που είναι λίγο μαζί λίγο, Έλεγε ο Λεμπέσης ένα συγγραφέας το εξής mm. ότι οι εξουσία είναι τρει λέει η νομοθετική, η εκτελεστική και η δικαστική Υπάρχει λέει και ο τύπος mm. Είναι τέταρτη η εξουσία mm. Άλλες φορές πώς γίνεται πρώτη, δεύτερη τρίτη το ποια θέση τελικά θα πάρει εξαρτάται από το πόσο οι άλλε μπορούν να κρατήσουν τη θέση του. Νομίζω ότι ήταν πολύ ωραίο και σωστό. Πάμε στο άνθρωπο που όντω. σε αυτό που αναλύσαμε, που είπαμε, μα αποκάλυψε μάλλον ο Νίκο από την αρχή τη εκπομπή, ότι από τη στιγμή που θα δημοσιοποιηθεί το νομοσχέδιο, ε, υπάρχει μια διάταξη που αφορά τους αορίστους του χρόνου. Είχα, την πληροφόρηση είχα, εγώ δεν είχα διαβάσει, πράγω, αλλά είχαμε την πληροφόρηση αποέγκυρη. ότι οι αορίστου χρόνου στο ευρύ, στο, στους δήμους ξέραμε και πε, πεζόταν αν θα ήταν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα παίρνουν τα μπουγαλάκια τους και φεύγουν. Το λέω απλά. Καταργείται η θέση του. Τι σημαίνει η θέση. αυτό. Με βάση. Θα ναι, ναι, ναι. πάνε σημαίνει, κάπου αλλού. Ναι. Όχι. Το, εδώ, η διάταξη λοιπόν, το προβλέπει. Λοιπόν, λοιπόν, Προφανώ οι φίλοι μα στη Φαντάζομαι δεν θα είναι πλήρη κατάργηση. Θα είναι σε μια μορφή αργία όπω έλεγαν. Με ένα Όχι, ποσοστό... κατάργηση θέση λέει, λέει το άρθρο. Αλλά τι θα κάνουν. Αυτό δεν σημαίνει. Μπορεί να κατήσουν κάποιου σε αργία μέχρι να βρεθεί κάποια θέση να του. Θα του στάξουν δηλαδή ότι θα τους βρουν για μια θέση. Λιώντας το 70% ναι, ναι, ναι, Αλλά καταργείται η θέση άμα την έναρξη του, υπ... του υφιστάμενου νόμου. Αυτό λέει με την έναρξη του ισχύοντος νόμου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή από τη, από τη δημοσίευση καταργούνται καταργούν, καταργούν, οι, καταργούν, οι θέσεις, θέσεις, οι οργανικές θέσεις. Αυτοί δηλαδή που κατέχουν τι οργανικέ θέσει αορίστου χρόνου. Πλην των πιέψιλων. Έτσι από Λε, ναι, ναι, ναι. Και βεβαίω υπάρχει και η λίγο να δει κανεί και ολόκληρο το άρθρο και ολόκληρο το, το, το ολόκληρο. συγκεκριμένο. Που, που ναι. στην ουσία δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό και στου γενικού γραμματείς του πολιτικά προϊστάμενου, να ξεκαθαρίσουν ποιο θα φύγει κατά το δοκούν. Με γουστάρεις, δεν σε γουστάρω, αυτός δεν με α, αυτό δεν μου γουστάρει, φεύγουν. Α αν Τώρα ερχόμαστε λίγο και σε. όπου εκεί είναι η εκβιασμοί πια. Ακριβώ. Και εκεί θα γίνει ο χαμό. Γιατί το κάνουν αυτό, γιατί ο, ο, ο φοβισμένο δημόσιο υπάλληλο είναι ο χειρότερο υπάλληλο και από μπορεί δηλότερο. να είναι από αυτόν που δεν δολοφονείται. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για να μπορέσουν να δεχτούν του επιτρόπους που προβλέπεται να εγκατασταθούν μονίμω στη Πώς. χώρα και να αναλάβουν τη διαχείριση του δημόσιου τομέα ή του ελληνικού κράτου όπω το ξέραμε μέχρι σήμερα, αφού διαλύουμε δηλαδή το κράτο, ερχόμαστε οι Γερμανοί παραδείγματο χάρη να το στήσουν Ακρίβος. από την αρχή, σύμφωνα με τα συμφέροντά του. Λοιπόν, Λέρα. και αυτό το ξεκινάμε τώρα όμως περιλαμβάνει και μόνιμους υπαλλήλους από τη είδαμε, γιατί πρόκειται και, και ε, από το ΑΣΕΠ. Δε, όχι, δεν ξέρω ακριβώς γιατί αναφέρεται μάλλον, τουλάχιστον από ό,τι είδα λίγο αναφέρεται στο σύλλο του αριθμού όπως θα υπολογίζεται για να υπολογιστεί ο αριθμός αυτός που θα, που θα καταργηθεί η θέση. Δεν ξέρω Εάν υπάρχει και διάταξη συγκεκριμένη και για του μονίμου αργότερα. Ναι. Δεν το αποκλείω. Αυτό γίνεται με ναι, το κλίμα ναι, δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, είναι. το ενδιαφέρον είναι ότι πρέπει να, πρέπει να καταλάβουμε ότι η συζήτηση που έγινε χθε στη Βουλή, ναι. την είδα εκ των υστέρων, κάτσα και ξενήθε α πούμε και έβλεπα την. παίζοντα ξανά δηλαδή. Μου κάνει εντύπωση, δεν μου κάνει μόνο εντύπωση η αθλιότητα με την οποία υπερασπίζανε το πολυνομοσχέδιο, η άθλια αυτή τύπη. Που το ψήφισαν, ανάμεσα του είναι και αυτό ο Ανδρούλακης ο οποίο το ψήφισε και σήμερα αν εξετοπίθηκε. Δηλαδή να απίστευτεί αυτή η τύπη. Δηλαδή, τι να, τι να πει, τι να πεις, αλλά πάντα παρακάτω. Δηλαδή, σήμερα νιώθω ότι όποιο χαρακτηρισμό και να του δώσει. Είναι λίγος. Το πιο απίστευτο από όλα, Δημήτρη, το έχεις πει, είναι ότι ο κύριος Κουβέλης και παρέα του δεν ψήφισαν εκτές τα μέτρα και θα ψηφίζουν τον προϋπολογισμό. Μα ναι, αυτό είναι ε, το άλλο εντυπωσιακό. Α, α, αυτό δεν είναι. Δηλαδή δεν ψηφίζω τα μέτρα αυτά για τη τα εργασιακά, αλλά τα, ψηφι... τα ίδια εργασιακά που κατοχυρώνονται και προβλέπονται στον προϋπολογισμό τα ψηφίζω. Δηλαδή, αυτού του τύπου, δεν ξέρω, έχω εξαντλήσει του χαρακτηρισμού μου. Ναι, δηλαδή, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Είναι, είναι το, το εξή, ο όταν έκανε έναν, δεν θυμάμαι ποιον χαρακτήρα, έλεγε παράλογο, είσαι εδώ. <laughs> ε, μάλλον εννοούσατε κάτι παράλογο. Φουβέλη. Υπάρχει συμφέρον, <laughs> αυτό πρέπει ναι, να καταλάβουμε. Είναι το συμφέρον που κρύβεται από πίσω. Και εδώ να πούμε το εξή, ότι τουλάχιστον οι εκπρόσωποι τη Δημαρ λένε αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Το ελληνικό κράτο μα έλεγε ο κύριο Γρηγοράτο τι προάλλε. Προ τον επάγγελμα, αλλά με βαθύτατε γνώσει στην οικονομία. Mm -hmm. ε, τόσο που κάτι άθλιους οικονομολόγους που είχαν στην εκπομπή, α πούμε, του τύναξε στον αέρα, δηλαδή είναι απίστευτο, α πούμε. Και μάλιστα σιγουλο σιγόλο, προ Uh, ψιθυρίζοντας έλεγε μιλήστε mm -hmm. κύριε Κασάκη να, να δείτε ο κόσμ, να δεί και ο κόσμος τι λέει έτσι, τι λέτε ας πούμε, έτσι, για να γαναχτίσει ο κόσμος με αυτά που λέω mm -hmm. λέει λέω επιστροφή στο εθνικό νόμισμα ελευθερία της Ελλάδος, εθνική ανεξαρτησία εθνική κυριαρχία λέτε, Καζάκη, αν είναι δυνατόν ναι. σε αυτά τα πράγματα τότε. θέλετε λοιπόν, η χώρα να ναι, αφανοποιηθεί ναι, ναι λοιπόν ε, ε, το ενδιαφέρον που είναι είπε το, είπε το μυστικό όμως Mm. Το μυστικό είναι ότι το ελληνικό κράτο σημαίνει συνθήκε, δεν είναι βιώσιμο. Δεν μπορεί να κατηθεί βιώσιμο παρά μόνο εάν ενσωματωθεί σε μια ευρεία ομοσπονδία. Ευρωπαϊκή. Αυτή είναι η ιστορία. Το όνειρο των το ψυχοπαθών. Το το, το, το από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το πιο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και νωρίτερα, των ψυχοπαθών πρακτόρων τη Βρετανική πολιτική από την εποχή του Μαυροκορδάτου σήμερα ολοκληρώνεται. Γιατί ήταν ψυχοπαθεί αυτοί οι άνθρωποι. Το ξέρουν οι, κοινω... οι κοινωνικοί ψυχίατροι που ασχολούνται με την ιστορία και έχουν φτιάξει τα προφίλ αυτών των ανθρώπων. Του κολέτου, του μαυροκολάτου, όλων αυτών του αγγλικού, γαλλικού κόμματο κλπ. Και πριν λίγε μέρε μα το είπε ο κύριο Σούλτ. Η Ευρώπη δεν μπορεί να επιβιώσει με επιβιώσει. τόσο πολλά κράτη. Λοιπόν, αυτό είναι το μυστικό. Το μυστικό είναι εκεί. Είναι αυτό που λέει ο κύριο ο, ο, ο, ο Κεφαλογιάννη. Θα υπάρξει συνολική πολιτική λύση. Mm το είναι, θα καταληθεί το ελληνικό κράτος και εγώ απλά αναρωτιέμαι και με τον Νίκο εδώ πέρα ανεξάρτητα από αυτό, οι διεθνείς συνθήκες από τη συνθήκη της Χάγης του 1907 και του 14, ακριβώς λίγο πριν την έναρξη του παρακολούμου, αναγνώριζαν σε ένα λαό που χάνει το κράτος του είτε με τη βία στρατιωτικά είτε με τη βία την οικονομική, η έννοια τη απειοκρατίας στην εποχή yeah. εκείνη τη, τη, τη, τη, τη δυνατότητα να εμπλακεί στον πόλεμο ως, α, ως οργανωμένη δύναμη πολέμου, γιατί μέχρι τότε αναγνώριζαν μόνο τους ενστόλους αντιπάλους τον πόλεμο, το διεθνές δίκαιο την εποχή εκείνη, Πολέμι. οι διεθνή συμβάσεις Στο το δίκαιο πολέμου αντιμετώπισε μόνο τον οργανωμένο στρατό για πρώτη φορά αναγνώριζαν το δικαίωμα του λαού στην ένοπλη αντίσταση ενάντια σε αυτόν που καταλύει το κράτος του και στη βάση αυτή υπήρξε η περίφημη αντίσταση υ ενάντια στους Γερμανούς που το κατέλαβαν στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Και στη βάση αυτή δικαιώθηκαν τα, τα κινήματα εθνικής αντίστασης στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και βεβαίως η σύμβαση, η συγκεκριμένη συνθήκη της Χάγης του 2014 δεν αναγνώριζε μόνο και το 2007, δεν αναγνωρίζει μόνο το ζήτημα της εμπλοκής του λαού ε μόνο σε συνθήκε στρατιωτική κατοχή. Αναγνώριζε και με τη βία η κατάλυση για την τοποθέτηση δικών του επιτρόπων κτλ. ανεξαρτήτω τρόπου. Και αυτό το λέγανε για να δικαιώσουν το συγοντάρισμα που κάνανε οι Βρετανοί τότε ενάντια στον Απολέοντα, το συγοντάρισμα mm -hmm. στου Βορτογάλου και στου Ισπανού που το κάνανε ενάντια στον Απολέοντα που ο Απολέοντα δεν είχε καταλάβει κατευθείαν την, την Ισπανία. Είχε απλά εκθρονήσει και είχε βάλει αντιβασιλέα δικό του και βεβαίω επενέβη με στρατό όταν η Βρετανοί ενίσχυσαν το αντιστασικό κινήμα της Ισπανίας. Ανεξάρτητο, όμως από αυτό, αυτό υποδηλώνει το δικαίωμα του ελληνικού λαού να αντισταθεί με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο που το επιτρέπει, που, που αποφασίζει ο ίδιος μάλλον, όταν πλέον βρίσκεται μπροστά στην κατάλυση του κράτους του. Και στη διάλυσή του. Έτσι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Ότι δεν είναι απλώς μια, ε, μια εκτροπή του καπιταλισμού εδώ, εδώ. Είναι και αυτό βέβαια βάση αλλά γίνεται. το βασικό είναι ότι πάμε για κατάλυση του κράτους μας Εκλήμως όλων αυτό. των δομών του κράτους άρα τις ίδια της του, τους της ίδιας, και είναι και τραγικό γιατί για πρώτη φορά συνομολογείται και γίνεται ανεκτό από εκπροσώπους του πολιτικού από, από εκπροσώπους πολιτικού προσωπικού της χώρας ότι μπορεί να είναι ανεκτό αυτό δηλαδή η κατάλυση της εθνική κυριαρχίας αυτό το πράγμα σε όποιον το έλεγε κανείς πριν από χρόνια θα τους συγκρονούν σαν οι τρίχες δεν θα το δεχόταν ποτέ ή δεν θα σου συνομολογούσε τέτοιο πράγμα αυτό, σωστά, αυτό. εδώ για πρώτη φορά αρχίζουν και το δέχονται ως, ως αναγκαίο κακό, τι να κάνουμε Α. δηλαδή με την ίδια λογική λοιπόν αύριο θα σου ζητήσουν το παιδί σου γι' αυτό και λέω το και έχεις, δώσει έτσι. έχεις δώσει από τη στιγμή που έχεις δώσει έχεις απολέσεις κυριαρχία το έχεις δώσει το παιδί σου είναι νεολαία βουλοπαρήκα το έτσι. Έτσι, δεν είναι καν εργαζομένων εκμεταλλευόμενων από το κεφάλαιο, όπω υπήρχε παραδοσιακά. Είναι βουλοπάρικη των τραπεζών. Μιλάμε για νεοφεουδαρχία. Προ όφελο του χρηματιστικού κεφαλαίου, προ όφελο των τραπεζών. Νεοφεουδαρχία μετατρέπεται. Σε νεοφεουδαρχικό το σύστημα μετατρέπεται. Αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο. Μάλιστα ο ίδιο ο καπιταλισμός στην καλύτερη του μορφή, στην πιο ανεπτυγμένη του μορφή, ήταν και σε παιδό πνευματικό, αλλά και σε παιδό δόμων, ήταν η άρνηση της φιωδαρχίας. Και εδώ να σας αναφέρω ένα πολύ εντυπωσιακό παράδειγμα. Είναι σημερινό και με εντυπωσία σας ακόμη και εμένα, παρά το γεγονός ότι ξέρω και παρακολουθώ αυτά τα πράγματα, είναι δημοσίευμα από, την, από το American Enterprise Institute, το American Enterprise Institute δημιουργήθηκε και σπονσάρισε την εκλογή του Reagan στις Ηνωμένε Πολιτείες. Και του Bush αργότερα. Μιλάμε για ό,τι πιο συντηρητικό νεοφιλελεύθερο υπάρχει. Και λοιπόν, και γράφει σήμερα συγγνώμη, το δημοσίευμα είναι 5 Νοεμβρίου 2012 λέει, η χαμένη δεκαετία της Ευρώπης. Και καταλήγει στο εξή καταπληθικό, λέει η τραγική πλευρά της κρίσης του Ευρώ είναι ότι οι ευρωπαίοι πολιτικοί συνεχίζουν να επιμένουν στην ίδια οικονομική πολιτική συνταγή της, της εξαιρετικά αυστηρής δημοσιονομικής λιτότητας μέσα στο ζουλομανδία ενός ευρώ που, δεν... που έχει μετατρέψει την ευρωπαϊκή μάλλον έχει οδηγήσει την ευρωπαϊκή περιφέρεια σε μια κατάσταση γενικευμένης κατάρρευσης. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να, να, να, να περιμένει κανείς ότι η δημοσιονομική λιτότητα θα παράγει καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα αυτό το χρόνο από ό,τι παρήγαγε τον προηγούμενο χρόνο, ειδικά ενάντια σε μια, ε, ε, στο, στο, στο, στο φόντο μιας ε, κατα, καταραίουσας Εξωτε, ε, μιας καταραίουσας κατάστασης στο εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον, στην παγκόσμια οικονομία, δηλαδή, που συνεχίζεται η ύφεση, και ταυτόχρονα σε ένα credit crunch, δηλαδή, ε, ε, πώς θα το πούμε, σιρήκνωση, τραπεζική συρρήκνωση, δηλαδή, σύσπαση, δηλαδή, είναι αυτό το credit crunch, δηλαδή, δηλαδή, δεν υπάρχει δυνατότητα να σου δώσουν δάνεια, ας πούμε, που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ειδικά σε συνθήκες όπου, όπως η Ισπανία, και η Ελλάδα ξεπερνάνε το 25% της ε, ανεργίας επίσημα. Και εδώ να σας πω, και να ρωτάτε όποιον θέλει, τουλάχιστον αν είναι οικονομολόγος και δεν είναι διδάκτορ της χρηματοοικονομικής, που συμβολίζει δύο πράγματα, είτε εκφίσω και εξεπαγγέλματος απατεώνα, είτε εκφίσως και εξεπαγγέλματος ηλίθιο. Λοιπόν, Όποιος είναι σοβαρός οικονομολογός, έχει, έχει σχέση με αυτά τα πράγματα, έχει τριβή, θα σας πει θα σας, αν το ρωτήσετε, να μου πείτε δώστε μου ένα παράδειγμα που μια κλασική, τυπική οικονομία της αγοράς αντιμετώπισε ανεργία επίσημη, άνω των 20% χωρίς μαζική παρέμβαση του κράτου στην οικονομία, είτε μέσω ελλημάτων σκόπιμων ελλημάτων στην προσπάθεια να στηριχτεί η οικονομία, είτε, επενδύσεων. είτε μεγάλων επενδύσεων δεν υπάρχει ούτε ένα παράδειγμα στην ιστορία, στην παγκόσμια ιστορία από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα που μια οικονομία της αγοράς, οικονομία της αγοράς κλασική οικονομία της αγοράς τυπική οικονομία της αγοράς αυτό που λέμε καπιταλισμός yeah. πούμε, έτσι, δεν μπορέσε να να, μπορέσει να αντιμετωπίσει ανεργία 20% και πάνω επίσημη με τρόπο διαφορετικό από τη μαζική παρέμβαση του κράτους μαζική παρέμβαση του κράτους Λοιπόν, αυτό το πράγμα, ενώ τι θα παρακολουθούμε, ακριβώς θα σήμερα. Το μόνο που θα καταλήξουμε είναι στη τριτοκοσμική κατάσταση, όπου η ανεργία θα μετατρέπεται σε τρεμαχτική αθλιότητα, σε αυτό που λέμε ε, σκουπιδοφάγους. Δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της ενέργειας, δηλαδή το μακροχρόνιο ανέργων, θα μετατρέπεται σε σκουπιδοφάγους, θα ζουν από τα σκουπίδια. Αυτό που παρατηρούμε mm. στον τρίτο κόσμο, mm. ευα... αυτό που χαρακτηρίζεται. Αυτό που κάποτε κόσμος. βλέπαμε και λέγαμε τους καημένους, ξέρεις. Και mm. επειδή εδώ, έτσι, θα ήθελα, επειδή παιδί μου, είναι, παρατηρώντας ας πούμε πάλι τη συζήτηση χθε στη Βουλή, που δεν είχαν βέβαια και τα περιθώρια να γίνει σοβαρή συζήτηση, mm. που τώρα μέσα σε... Yeah. Έχει ενδιαφέρον ότι κανένας στην αντιπολιτεύση δεν έπιασε τα ζητήματα αυτά ουσία. Που μπορούσε να ξεσπάσει ο κόσμο, δηλαδή να καταλάβει τι συμβαίνει. Mm -hmm. Δεύτερον, είδα, το, είδα ανατρέχιασα ακούγοντα τον κύριο Τσίπρα να απευθύνεται στον Πρωθυπουργό τη Χώρα, δηλαδή το αναγνωρίζει. Το αναγνωρίζει του υπρωθυπουργό στιγμή που είναι χειρότε από του Ολλάγόλου. Χειρότερο από του ολόγου. Μπροστά του τσολάκο, είναι πατριώτης. Mm -hmm. Έτσι, ο Λάγκου. Είναι πατριώτη. Έτσι κάτω αφήσει. Πέρα από το τι. Παρέδωσε και συνδικολόγησε για το οποίο τιμωρήθηκε. Καλά έκανε και τιμωρήθηκε, αλλά πρέπει να τη στηθεί στον τοίχο για αυτό το πράγμα που έκανε. Αλλά είναι επειδή μου στη μάχη. Αυτό ο τύπο, ο αγουλωμάτη που το παίζει πρωθυπουργό, σε ποια μάχη ιτήθηκε. Σε ποιο πόλεμο έχασε η χώρα για να διαλυθεί Έτσι. το κράτο. Πότε έχασε ο ελληνικό λαό τον πόλεμο για να σκύψει το κεφάλι και να παραδοθεί. Και, και του είπε, την, κάνουμε την ευχή. Να μην υπάρχει το κυβέρνηση μέχρι τον επόμενο χρόνο. Την ευχή. Αντί να σηκωθεί και να το πει, σου δίνω την υπόσχεσή μου, εγώ και ολόγο ο ελληνικό λαό. Ότι... Να σε ρίξω ρε, κεράτα με κάθε τρόπο. Εντάξει, να μην το πει έτσι, με καταλαβαίνουμε τώρα. Εντάξει, α, δεν το α, λες πέρα. με γυρωτικό τρόπο, θα το πει. Αλλά ρε παιδί μου, την ευχή. Και μέχρι να πραγματοποιεί η ευχή τη κοκκινου κουβίτσα, τι θα γίνει ο υπόλοιπο λαό, θα πεθαίνει με μεγάλη αειδεία, ειλικρινά, παρακολούθησα την παρέμβαση του, του, της Γενικής Γραμματέας του, του κουκούε και να την ο κύριος βοριδής και ο κύριος Γεωργιάδης κάθε φορά που έλεγε ότι δεν μπορεί να υπάρξει σύμπραξη αντιμνημονιακών δυνάμεων. Έλεος, κυρία μου, που είσαστε, σε ποιο στρατόπεδο ανήκετε, για ποιο λόγο υπάρχεται. Δεν το καταλαβαίνω. Το είδαμε χθε την πορεία, Δημήτρη. Είλικρινά επειδή... Με το πάμε πάλι, το είδαμε χθες στην πορεία ε, Επειδή μιλάμε για έναν χώρο Που εμένα προσωπικά με έμαθε Από μικρό παιδί, από έφηβο Τι σημαίνει οργανωμένη διαδήλωση Τι σημαίνει προστατεύω τη διαδήλωση Τι σημαίνει συμμετέχω μαζικά Και υποστηρίζω τον κόσμο Για να κατέβει στη διαδήλωση Α, Αυτά με εμένα ε. Τότε που ανήκα σε αυτό το χώρο Είναι η χειρότερη Ταπείνωση που δέχεται αυτός ο χώρο με ένα πάμε μαγα... παραμαγάζο το οποίο το μόνο που ενδιαφέρει είναι να κλείνει στη Στρούγκα στο Μαντρί ό,τι πιο φοβισμένο κινείται σε δια... στη διαδήλωση γιατί ε, αυτός ο κόσμος που είναι εκεί μέσα έτσι πέρα από τους χουλιγκάνους το οποίο δεν καταλαβαίνουν Χριστό δεν έχουν ποτέ, και το Άνι ανήκουν στο κουγέν τυχαίο λοιπόν ή τυχαίο ή προσωδοφόρο λοιπόν για τους πιο άχρηστου από αυτούς δεν υπάρχει πιο φοβισμένος κόσμος από αυτό τον κόσμο που είναι στο Πάμε. Τρομαγμένος. Και μάλιστα ο, ο μόνος κόσμος που λέει ο κόσμος δεν είναι έτοιμο. Δεν είναι όριμο. Διότι πολύ απλά δεν συνοστείζεται στη στρούγκα που λέγεται Πάμε. Και χάρη στο Πάμε υπάρχει ακόμη ο παναγόπουλος στη Γεσέ. Που σε άλλες συνθήκε θα είχαν, τα συνδικάτα θα έπρεπε να είχαν αλλάξει όλα. Λοιπόν. Και δεν είπανε κουβέντα. Ένα. Κάτι στο μάθημα περί καπιταλισμού. Δηλαδή, να του δίνει. Και επιπλέον, ρε παιδιά, πού είσαι στο τραβάραγαν τον κόσμο. Γιατί πέρα από του θεατρινισμού ορισμένων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που βγήκανε με πανό, ξέρω εγώ, όπω οι cheerleaders αστολή, ναι. ε, στο, στο αμερικάνικο φουτμπολ που έχουμε, α, τώρα έχει, έχει βεβαίω γενικευτεί, με cheerleaders, α πούμε, ε, μπεμπομπών κτλ. Αυτοί είχαν πανό και δεν βγήκαν κάτω. Και μόλι του είπαν οι αστρομική. Προφανώ, ότι του ειδοποίησαν θα κάνουν χρήση αστυνομική, γενίτσαρη mm -hmm. χρήση βία ενάντια στο, στον κόσμο, την κοπανίσσα ξαναμπήκαν μέσα στο κοινοβούλιο. Εγώ ήθελα να βγουν την ώρα που χτυπάγαν άγρια τον κόσμο και να μπουν μπροστά και να μπουν κερατά βάρα εμένα πρώτα, αντί να χτυπήσει τον κόσμο. Και αν δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό, γιατί τέλο πάντων δεν μπορεί να είναι όλοι δυνατοί ή ψυχομένοι για να κάνουν αυτό το πράγμα. Τέλο πάντων, γιατί επέτρεψαν να διεξαχθεί μέχρι τέλου η συνεδρία της όταν καταλύεται η δημοκρατία σε έναν τόπο mm -hmm. κάθε έννοια δημοκρατικού θεσμού έχει καταληθεί πλέον ακόμη και ο κ. Τσίπρας το είπε mm -hmm. και, και έχει δίκιο δεν, Θεού, δεν, δεν αντιλέγουμε σε αυτό σηκώνεσαι πάνω και κάνεις τα δύνατα δυνατά να διακοπεί η συνεδρία Όπως... να βάλεις φωτιά στα έδρανα δεν με ενδιαφέρει να κάνεις αυτό που έκανε ο, ο, ο Χρουτσόφ στο ΝοΙΕ το 50 με το, με, το, με το παπούτσι μπαμ μπαμ στο έδρανο. Είναι δυνατό αν μη τι άλλο να ζητήσεις εκείνη την ώρα από την κυβέρνηση να αποσύρει τους Γενίτσαρου από αυτό που κάνανε, από το έργο του θεάρρος το έργο τους αν μη τι άλλο αν μη τι άλλο κρινόταν η τύχη και η ζωή ανθρώπων έξω και αυτοί τι κάνανε στο ναό της απόλυτης βλακείας στο κοινοβούλιο με ύψιλον Συζητάγανε αμε... αμέριμνα για πράγματα που κρίνανε τη ζωή του τόπου και του λαού την επόμενη μέρα, την επόμενη ώρα. Και κάποιοι χαμογελώντα. Ω, <στοντίον> <στοντίον> δεν <στοντίον> έχω <κάποιοι θα> <στοντίον> Και με το σύσκει και με το σάς. <στον bunları> κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ, τι λέτε ρε παιδιά, ποιους αντίποτε έχουν αυτοί τώρα. Εγώ πάντως ξέρω, όταν μίλησε ο κύριος Τσίπρας στην του ομάδα, πριν. Γίνει η συνεδρίαση τη Βουλή και κάλεσε του βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ να είναι εκεί έξω με το λαό. Είχα καταλάβει ότι σε αυτή την πορεία θα είναι κάτω μαζί με το λαό. Αλλιώ. Γιατί όταν του. Αυτό εγώ άκουσα. Τους εγώ του μόνου βουλευτέ που τα είδα τα κάτω λέει, με το λαό. του ΣΥΡΙΖΑ να ενωθούν με το λαό. Εγώ το μόνο, του μόνου βουλευτέ που είδα το και το αυτό εννοούσε. από φωτογραφία. Από φωτογραφία γιατί μάλλον δεν του προλάβαμε. Ήταν οι βουλευτέ του. των Αρχέ των Εγγύνων και έφυγαν. Και την και αυτή. τώρα έτσι και το ερώτημα μου μπαίνει που, που, που, που τελειώνω εφόσον καταλήθηκε η δημοκρατία καταλήθηκε το συντάγμα mm -hmm. καταλήθηκαν τα πάντα Μα το είπε και ο κύριος Τσίπα. τι διάλογο κάνουν εκεί τι διάλογες δουλειά διάλογες. έχουν στην ΚΑΤ okay. σε ένα κοινοβούλιο που από κοινοβούλιο με ομικρογιώτα έγινε κοινοβούλιο με υψηλον με τη βούλα πλέον επισήμως τι διάλοκ κάνουν εκεί σηκωθείτε φύγετε κατεβείτε στον κόσμο, ενημερώστε τον, πάτε τον από το χέρι αν χρειαστεί και πείτε μπαίνουμε εμείς μπροστά, ρε παιδί μου πόσο απλό πράγμα είναι αυτό που το λέει ο κα... καθημερινότητας του ο καθένας εδώ μέταξε ο Θεός από αυτή τη θέση δεν θα κάνω πίσω δηλαδή αυτό το πολύ απλό πράγμα, γιατί δεν μπορούν να το πούνε βουλευτές και μάλιστα δήλω, που λέγω, λένε ότι είναι δημοκράτες, πατριώτες, αριστερικού, μουνιστές και, και άλλο γιατί το πολύ απλό πράγμα αυτό που λέει ο Θεός, ο Θεός μέταξε να φυλάω αυτή τη θέση ή εδώ μέταξε ο Θεός, το λέω ο Καζατζάκης. Λοιπόν, στο καπ. Μιχαλιά θυμάμαι καλά. Λοιπόν, λέει αυτό το πράγμα, το στοιχειώδες που βγαίνει αυθόρμητα από τον καθένα μας, που το φωνάζανε πολλοί χιλιάδες διαδηλωτές, δεκάδε χιλιάδες διαδηλωτέ έξω και που το φωνάζανε εκατομμύρια Έλληνε από το σπίτι του την ίδια στιγμή γιατί δεν βγαίνουν και να πούν εμείς μπροστά να φάμε αν χρειαστεί το πρώτο βόλι από τους γεννιτσάρους αλλά ρε κερατά δεν θα σου περάσει δεν θα σου περάσει να δώσεις θάρρο στον κόσμο να δει να ρε να ρε έχω άξιου εκπροσώπους θα βγω και εγώ δεν θα φοβηθώ θα βγω και εγώ γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνία που ειλικρινά έχει αυτοκτονήσει έχει αυτοκτονήσει χωρί να ξέρει ή χωρί να έχει τραβήξει τη σκανδάλη ή χωρί να έχει πηρήξει το κενό. Έχει αυτοκτονήσει πνευματικά και ηθικά. Γιατί θεωρεί ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εγώ δεν μπόρεσα μάλιστα να κατανοήσω τελευταία, αν κάνω λάθο, διορθώστε αν δεν συνέβη, την επαφή την οποία είχαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Ράιχενμπαχ. Και ο κύριο Τσίπρα με τον εγώ... Σούλτ. Δεν το κατανοώ. Δηλαδή δεν το κατανοώ γιατί με ποια έννοια. Θα μπορούσε κάποιος να απαντήσει και να πει ότι δεν είναι δυνατόν να αποφύγεις, να μιλάς με, με αυτοί. Δεν είναι ηγέτες ξένης χώρας με τους οποίους στάθησε επαφή. Δεν μιλάει δηλαδή με ομόλογους ή με κάποιους που μετα μιλάει με τον τοποτηρητή, Επικυρίαρχο της συγκεκριμένη χώρας Εγώ θα το μπορούσα να το δεχτώ εάν του δίναν mm -hmm. τελεσίγραφο. Μόνο με αυτή την έννοια, ναι. ναι. μήπως να θέσω ένα ερώτημα. Αλλά mm -hmm. είναι δυνατόν ο εκπρόσωπο, ο το επικεφαλής του κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ που πήγε, ο κ. Δαγασάκη, λέει: Ελπίζω, λέει, yeah. και στην Ευρώπη να ακούσουν έτσι. με συμπάθεια όπω μα άκουσε ο κ. Ράχερμπαχ. Να, να, δηλαδή να, να συμφώνω ένα, κ. Πρόεδρε, ή Ένα ερώτημα συνομοσιολογικό, να στο πω έτσι είπαμε πριν για την πολιτική λύση που θα μας δώσουν ναι. και αυτό είναι το ότι θα γίνουμε σε μια μεγάλη ομοσπονδία και οπότε θα μας παρουσιάσουν εδώ μια πολύ ωραία λύση ότι επιτέλους η Ευρώπη ξύπνησε μας παίρνει στην αγκαλιά της και θα είμαστε ένα κράτος ναι, ναι, ναι. μήπως πολύ απλά αυτή η πολιτική λύση δεν μπορεί να, τη δώσει, να την παρουσιάσει στο λαό ούτε ο κύριος Σαμαράς ούτε ο κύριος Βενιζέλος Όχι. η Μέρκελ θα την παρουσιάσει στο ναι, λαό ναι μισό λεπτό το όμως εάν έχεις μια. Αριστερή κυβέρνηση, κυβέρνηση Α, σωστά. επάνω σωστά. και στην παρουσιάση. Α, ναι, μπορεί πολύ. Τώρα, Εναι, με πέ... Εγώ λέω ανοησία, λέω συνωμοσιολογίε, λέω, λέω σενάριο. σενάριο. Ένα, ένα πολιτικό σενάριο. Έω ότου μα πείσει ο κύριο Τσίπρα ότι βάζει την εθνική ανεξαρτησία τη χώρα και δεν ξέρει τι άλλο, είναι ύποπτο. Να στο πω έτσι Εγώ αυτό να Γιατί, πρόσεξε να δει, η αριστερά στην ε, οποία ε, καπηλεύεται και ο Τσίπρας και η παπαρίγα. Ήταν η αριστερά τη ελληνική αντίσταση, ήταν η αριστερά τη ελληνική αξιοπρέπεια, η αριστερά που σήκωσε ψηλά την ελληνική σημαία και την έκανε κόκκινη από το αίμα τη όμω. Που την τίμησε χιλιάδε φορέ και με τα λάθη της ακόμη. Και με τι προδοσίε των ηγεσιών τη, αν θέλει. Αλλά την τίμησε. Όσο η ηγεσίε τη αριστερά δεν θέτουν θέμα εθνική ανεξαρτησία και εθνική κυριαρχία, είναι υποπτή για να μην πω χειρότερο. Λοιπόν, επειδή δυστυχώ πρέπει να τελειώσουμε, mm. <laughs> ε, αλλά επειδή έχουμε δίπλα μα το νομικό και γι' αυτό πρέπει να μου το στείλανε αυτό το ερώτημα, θα τελειώσω με ένα ερώτημα mm -hmm. που μα στέλνει ένα ακροατή. Mm -hmm. Δεν είναι άσχετο, είναι σχετικό. Επειδή είπαμε και για τα, τα δικαιώματα ναι, ναι, ναι. και αναφέρομαι πριν και τη ΔΕΗ, αυτό που, την απόφαση mm -hmm. ότι είναι παράνομο. Mm -hmm. Και εδώ τώρα μα πληροφόρησε ένα ακροατή ότι του κόψανε το ρεύμα, παρά το γεγονό ότι υπάρχει αυτή η απόφαση, γιατί πλήρωνε τη ΔΕΗ χωρί να πληρώσει το χαράτσι. Ναι. Α, το έρχεται λοιπόν ο απλός πολιτή και σου λέει αυτοί μου το κάνουν, τι εγώ νόημα τι θα έχει, κάνω εγώ, εγώ, παράνομα, εγώ τι κάνω ναι εγώ τι κάνω τώρα κοιτάξτε είναι, είναι το, το ζήτημα είναι το εξή. δεν είναι μόνο αυτό, είναι το θέμα εδώ βγήκε, η, βγήκε το νομικό συμβούλιο είπε ότι όλα αυτά είναι παράνομα που κάνουν μισθόν δεν δε, δε, δε, δε, δε, δε δε δίνουν σημασία στο τι θα πούν δικαστήρια και τα λοιπά φάντως μπορεί <laughs> να σκέφευγεί <σημαίνει laughs> ο άνθρωπος να το πούμε σε φέστα μπορεί και Σαφίλου μάλιστα μπορεί πολύ. και ποινικά να του κινηθεί Βεβαίω αυτό σημαίνει μια ταλαιπωρία για τον, αυτό τον άνθρωπο. Αυτό είναι Δημήτρη. Γιατί αυτό το πράγμα δημήτρη, που... δημήτρη, δεν είναι για ένα άνθρωπο που υποφέρει εκείνη, και... εκείνη, ε... εκεί υποφέρει και. Ακριβώ εκεί στηρίζονται. Τι είναι ο εγώ θα πάω να πάρω ένα δικηγόρο να το πει. Εκείνο που πιστεύω ότι πιθανώ κάνουν είναι το εξή. Ότι επειδή έχουν δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στον κόσμο με τα προηγούμενα χαράτσια, με αποτέλεσμα να μπορεί να πληρώσει τη ΔΕΗ, τα κόβουν πλέον ναι, με την ναι, πρόφαση ότι δεν πληρώθηκε η Μα ξέρεις τι έγινε, ναι, σήμερα, Ξήνε, έννοια, σήμερα ναι, τώρα, ανακοινώθηκε ναι. από το Υπουργείο Οικονομικών ότι οι ληξιπρόδοσμους οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο ναι. διπλασιάστηκαν το τελευταίο, α, το Σεπτέμβριο ήρθαν περίπου στα 11 δισεκατομμύρια οι ληξιπρόδοσμους οφειλές προς το δημόσιο. δημόσιο όταν τον Ιούνιο ήταν γε, λίγο πάνω από τα 5 ναι. διπλασιάστηκαν σε πόσο διάστημα Μιλάμε σε τρει μήνε. Καταλαβαίνουμε σε τι αδιέξοδο έχει οδηγηθεί η ελληνική κοινωνία. Άρα δηλαδή... Και παρόλα αυτά συνεχίζουν τη διαπολιτική. Λώς. Αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, αυτό που κατανοεί ο κάθε πολίτη, όπω έλεγα προηγουμένω στο καφενείο, δεν το κατανοούν αυτοί. Οι οποίοι βέβαια, ανεξάρτητα το αν είναι θεολόγοι ή οικονομολόγοι, γιατί μου έχει κάνει τύπο το εξή. Το βασικό επιχείρημα για το, ξέρω να αντιταχθούν στι θέσει τη δικέ για το εθνικό νόμισμα κτλ. και για άλλα είναι. Για την ψήφο τώρα είναι ότι προσέξτε, γιατί θα καταστραφούμε. Αυτό μου θυμίζει κάτι καλογαίρω, οι οποίοι σου λένε ότι προσέξτε, μην κάνετε αυτό, γιατί θα πάτε στην κόλαση. Δεν έχει λόγο να σου το εξηγήσει, ούτε θα σου πει πώ θα πάει στην κόλαση ή δεν θα πα. Mm -hmm. Στο λέει όμω. Ε, με τον ίδιο τρόπο θεολογ... θε... ασκούν θεολογία, επιστημονική θεολογία, αυτού του είδου οι οικονομολόγοι. Ναι. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι είναι σχέδιο αυτό το πράγμα. Είναι οργανωμένο σχέδιο διάλυση τη χώρα. Δεν μπορεί να μην καταλαβαίνουν ότι η ύφεση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν αυξάνει, το, αυξάνει, το, αυξάνει του χώρου. Διαβάσαμε. Οι είναι πιο ακραίοι οι νεοφιλελεύθεροι ε, και του λένε: Τι κάνετε, παράδει. ρε παιδιά, καταστρέφετε το σύμπαν, α πούμε. Έτσι. Τι λένε οι ακραίοι νεοφιλελεύθεροι. Ο πατή του Ρίγκαν. Οι εμπνευστέ τη ριγκανική πολιτική. Mm -hmm. Και λένε με αυτόν το, το, τον τρόπο έτσι. θα καταστραφεί το σύμπαν. Και νοιάζονται βεβαίω για την Αμερικανική οικονομία, κατά κύριο λόγο. Γιατί η Αμερικανική οικονομία, επειδή είναι πολυ μάλλον πολυπλόκαμα. Συνδεδεμένοι με το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, σου λέει αν τα καταστρέψετε όλα, επειδή είσαστε, είσαστε εσεί κολλημένοι, θα πάρετε και εμάς το λαιμό σα. Είμαστε που είμαστε χάλια. Οπότε θα εγώ, μας ναι, πάρετε το λεμόσας. μα. Λοιπόν, ε, θα πρέπει να κλείσουμε. Τώρα που ανέφερε στι Ηνωμένε ΗΠΑ... Πολιτείε. Με όλα αυτά τα δικά μα δεν έχουμε σχολιάσει, κάποιοι το ζήτησαν. Αύριο θα μιλήσουμε και λίγο για την επανεκλογή του, του Ομπάμα. Ναι. Τώρα, βέβαια, εγώ είμαι πάντα τη ε, άποψη, ειδικά στην εξωτερική πολιτική, ότι τι Ομπάμα, τι Ρωμή, τέλο πάντων, παιδιά, υπάρχει μια συνέχεια τη εξωτερική πολιτική των ναι, Πολετιού. Ναι, ναι. με κάποιε βέβαια. Έχει, ε, αλλά υπάρχει μια αυτό, συνέχεια. Έχει Ας, μια σημασία είναι... να τονίσουμε ότι χθε είχαμε ένα μικρό κράχ στα χρηματιστήρια. Mm -hmm. Χθε είχαμε ένα μικρό κράχ τόσο στα χρηματιστερία τη Ευρώπη, όσο κυρίω στη Wall Street το οποίο αν συνεχιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα ναι. και κυρίως να, να, να προσέχετε από Δευτέρα και κυρίως από τις ασιατικές αγορές από εκεί θα ξεκινήσει το τσουνάμι μπορεί να πάμε σε παγκόσμιο κράχ γιατί όμως είχαμε κράχ ενώ βγήκε ο εκλεκτός Α, των αυτό. αγορών δηλαδή οι αγορές Ομπάμα ψήφισαν, δεν ψήφισαν αυτό. λοιπόν γιατί είχαμε αυτό γιατί πολύ απλά έληξε η περίοδος χάριτος Δηλαδή, τα επενδυτικά κεφάλαια και οι κρατικές και κεντρικές τράπεζες δημιουργούσαν θετικές προσδοκίες στις αγορές, αυξάνοντας τις τιμές στα χρηματιστήρια mm -hmm. όλο αυτό το χρονικό διάστημα για να υποστηρίξουν τον Ομπάμα. Όταν έγιναν οι εκλογές στον Ομπάμα, τράξαν όλοι και εξαργυρώσαν τις προσδοκίες. Mm -hmm. Και έτσι φάγανε βουτιά. <στοίλυν> θα, το, θα, θα το αναλύσουμε αυτό αύριο. <στοίλυν> Σημείωσε, το βάλε μια οτελία αφού θα πούμε για τον Ομπάμα, για την επανεκλογή, να μιλήσουμε λίγο για αυτή την ιστορία. Θα πούμε και γι' αυτό, για τα χρηματιστήρια. Λοιπόν, πρέπει να δώσουμε το μικρόφωνο στο Χάρι Μπότσαρη. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε βέβαια τον Νίκο Καραβαλο που <στοίλυν> ήταν μαζί <στοίλυν> μα και <στοίλυν> έχει ανοιχτή <στοίλυν> πρόσκληση. Πάντα από τη ΦΠΑΕ. Από το Δημήτρη Καζάκη και τη Γεωργία Μπάστα. καλά. αύριο στη το μεσημέρι στον στο 906.